Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σας. Το όνομά μου είναι Γιώργος Παπαστεφάνου και σας μιλάω από το Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας στην Καλογρέζα. Όπως ξέρετε βέβαια, στον χώρο αυτό ο Γιώργος Δαλάρας δίνει απόψε συναυλία ελληνικού τραγουδιού. Όσο για μένα απόψε... Άσε με να σου πω Για για να σκοπό, σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά Και πραγματικά είναι ένα κόμπο, να πεις μια καλή να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί το Σεπτέμβριο, Ένα κόμπο όμως στο λαιμό μια που και σήμερα καλώς τον Πάμπη, δευτεριάτη. Και καλό στον Τι Άστονα. Εντάξει, ξεκινάμε με δύσκολες και βαρύες ένσες. ξεκινάμε τη βδομάδα με δύο που ψάχνουμε, αλλά που όλοι έχουν βρεθεί από δύο πτώματα, λίγο ε, ξεκινήσαμε με ταλέρα γιατί ο Γιώργος εχθές είχε γενέθλει αλλά και γιατί μια τέτοια ωραία μέρα, το μακρινό 1983 είδαμε την πρώτη πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλη συναυλία στην Ελλάδα ήταν του Γιώργου Ταλέρα το Πότε γέμισε είδα, την... το 1983 το θυμάμαι πολύ καλά για τη Σκούπιζα στο Ολυμπιακό Σταδί. <laughs> εντάξει, τόσο ε, πολύ το, σε σημάδεψε. Ε, σημάδεψε στην ήταν Α, καταπληκτική όπω ήταν και του Σαββόπουλου που ακολούθησε. Μιλάω για καταπληκτική συναυλία, έτσι Πάρα πολλοί φίλοι του Νταλάρα, που το γήπεδο γέμισε δύο φορέ. Καταπληκτική εμπειρία. Ήταν μια φάση που άρχισαν να πιστεύουμε ότι και οι δικοί μα εδώ καλλιτέχνε είχαν δυνατότητα να γεμίσουν τα γήπεδο και ένα από σίγουρα ήταν ο Γιώργο. Γεωργίε Δαβαρίνο απέναντί μα, Πολιοδικό και Κονσολιέρη, σε μια μέρα που ξαναλέω αλλιώς θα δεν είχαμε σχεδιάσει να ξεκινήσει. Αλλά το Σαββατοκύριακο μα άφησε μια ακόμα μεγάλη φωτιά. Μια φωτιά η οποία. Σε εξαιρετικά όμως περιοχή, έτσι. Η Μπάμπη, δηλαδή. Και ο Κορυνθιακό από το Δερβαίνει μέχρι το Ξιλόκαστρο κλπ. Υπέροχε περιοχέ. Και δεν θυμάμαι, πρέπει να είναι πριν πάρα πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι φωτιά εκεί. Το κακό με την ιστορία βέβαια είναι ότι. Εδώ πέρα μιλάμε για περιοχές που, ρε παιδί μου, ξέρεις, βγαίνουμε και εμείς εδώ και επαναλαμβάνουμε, λέει η Γενικική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλά, ε, καλά, επικενδινότητες, όλο εγώ μπουρου μπουρου διάφορα τέτοια, όλο το χρόνο συζητήσει να είναι καθαρά, να είναι έτσι, να είναι αλλιώ κλπ. Ε, εντάξει, χτες ε, η φωτιά ξέφυγε, ε, πρέπει να πω ότι εμένα μου ήρθε ένα μήνυμα, το οποίο μου ήρθε 12 και το βράδυ, Ήρθα από την Ελένη, η οποία είναι μια από τις πιο πιστές ακροάτριες του Real, όχι μόνο της εκπομπής, του Real γενικότερα, και έγραψε τα εξή. Τα διαβάζω και πάμε να καλωσορίσουμε σε πολύ λίγο το Θεοδός πάνω. Γιώργο, καλησπέρα. Μην ακούσω κανέναν αύριο τα δικαιολόγητα για την κόλαση που έζησα σήμερα. Όλα είναι ψέματα. Έστειλα email στο Real στις 12 .37 το μεσημέρι, γιατί η φωτιά που ήταν πολύ μικρή πάνω από το Δερβένι και είδαμε ένα ελικόπτερο να πετάει. Λέει: Μόνο ένα ελικόπτερο να πετάει. Φυσούσε ελάχιστα ω καθόλου εκείνη την ώρα στην περιοχή και μάλλον οι Ελληνεράδε δεν το πήραν στα σοβαρά, με συνέπεια την κόλαση που δημιουργήθηκε. Γιατί την ώρα που γυρίζαμε από τη Ζαχλωρού, άλλη υπέροχη περιοχή, είχε πολύ αέρα, είχε ξεφύγει πια η φωτιά για να την ελέγξουν. Είδαμε και τέσσερα πυροσβεστικά που έρχονταν μάλλον από Αθήνα. Και είχε σκοτεινιάσει σχεδόν, αλλά ήταν πια αργά. Μεγάλη καταστροφή, κόλαση. Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε και ήμασταν στην Εθνική. Άλλο ένα έγκλημα, δεν αντέχεται πια αυτή η χώρα. Μα σκοτούν, Καλό βράδυ. Και λένε, το στι 12 τα μεσάνυχτα, 12 και λεπτά. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει. Ό,τι ήταν να γίνει, έπρεπε να έχει γίνει από το απόγευμα, από τότε που ξεκίνησε. Στον Τού, επάνω. Γιατί είναι πολύ κοντά. Η βάση των αεροπλάνων είναι πάρα πολύ κοντά. Μέχρι να σηκωθούν φτάσανε. Δηλαδή είναι πραγματικά απαράδεκτο το ότι. Κάτι δεν έχει πάει καλά, όπως συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, πέραν του αέρα, νομίζω ότι κάτι δεν έχει πάει καλά, θα πρέπει να το δείξει η έρευνα που γίνεται και που σπανίως οι έρευνε αυτές ανακοινώνονται, ακόμη δεν σπανιότερα είναι προσβάσιμε σε όλους εμάς που θα θέλαμε να τι κοιτάξουμε, έστω για να μάθουμε. Yeah. Έτσι, κρατιώνται μυστικές Για πάμε να πούμε καλημέρα στον Θεοδόση Πάνου Γιατί δυστυχώς από όλη αυτή την ιστορία ε, Υπάρχουν και δύο νεκροί Έχουν βρεθεί και δύο απανθρακομένα ε, Δύο από ανθρακομένη έτσι δεν είναι Θεοδόση Ακριβώς δύο απανθρακωμένοι σωροί βρέθηκαν πριν από λίγη ώρα, ε, τις πρώτες πρωινέ ώρες, από ομάδα όποια που πραγματοποιούσε έρευνες στην ε, περιοχή, καθώς έχουμε δύο αγνοούμενους. Δύο αγνοούμενους, 35 και 40 ετών, δύο φίλοι, οι οποίοι όταν είδαν ότι ο κολλητός του, ο οποίος ε, έχει πει στην σε στην περιοχή πιτίτσα, στην καρδιά δηλαδή της ε, φωτιά, Ίσως οι παλιότεροι έχουν ξανακούσει την πητήτσα από την περίφημη ανάβαση της για το, το ράλι. Γιατί η ποιτήτσα πιάνει από Κόρινθο μέχρι ε, Αχαΐα. Ε, πήραν τις μηχανές τους και προσπάθησαν να φτάσουν στο πνευστάσιο. Κάποια στιγμή οι πυροσβέστε τους είδαν ότι ε, απόγευμα προς βραδάκι, ότι πάνε, προς το κυρίως μέτωπο της φωτιάς. Προσπάθησαν να τους σταματήσουν. σταματήσουν. Γνώστε όμως της περιοχής, οι δύο νέοι άνθρωποι, 35 και 40 ετών, όπως προείπα, κατάφεραν να ξεφύγουν. Κατάφεραν να ξεφύγουν για να φτάσουν στο να ξεφύγουν φωτιά, φωτιά, δηλαδή, από, τι, από τους πυροσβέστες που τους είχαν πει να σταματήσουν και προσπάθησαν να τους κόψουν το, το δρόμο. Δηλαδή, οι δύο που υποθέτουμε ότι... Εντάξει, τώρα βγάζει και μάτι ιστορία. Οι δύο πανθρακομένοι, υποθέτουμε ότι είναι οι δύο μοτοσυκλετιστές... μη που... βγάζει και μάτι. Εντάξει. Το, ναι. το, ε, πηγαίν... το πιο πιθανό θα πηγα... περιμένουμε την να... ταυτοποίηση. Πήγαιναν να σώσουν τον φίλο τους. Πήγαιναν να δούμε τι συμβαίνει να με τον, τον φίλο που έχει να τον ε, βρουν. Πρέπει να σας πω ότι και αυτός μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει ε, σε μια ζωή. Δεν ξέρουμε την, ε, έχει, το, τι έχει γίνει έχει, και φύγει από το μειοστάσιο. Είναι σε κάποιο μέρος που είναι ασφαλές, έχει κινδυνεύσει. Δεν το ξέρουμε, θα το δούμε κατά τη διάρκεια της ε, ημέρας. Γεγονός πάντως είναι ότι από εκείνη τη στιγμή και έπειτα ξεκίνησαν έρευνε, ε, διότι ενημέρωσαν και οι συγγενείς των δύο ατόμων, ότι τους παίρνουν στο κινητό και δεν ε, απαντούν. Είναι κλειστά τα κινητά, φαίνεται σαν να μην ε, πιάνουν. Ε, ε, όπως είπαμε πρώτες πρωινές ώρες, ε, σε μια δύσβατη περιοχή, μεταξύ της ε, Πιτίτσας και μία. Ε, Κοινότητα, έχουν εκενωθεί τουλάχιστον έξι χωριά εκεί. Πρέπει να σα πω: βρήκαν απανθρακωμένε ορού τώρα. Θα γίνει η ταυτοποίηση είτε από κάποια ε, προσωπικά αντικείμενα που δεν τα έχει αλλοιώσει η πύρινη λέλαπα και είναι δυνατόν να αναγνωριστούν από συγγενεί. Αν αυτό δεν, ε, δεν είναι δυνατόν, τότε θα προχωρήσουν στη διαδικασία τη ταυτοποίηση μέσω ε, <συλίξε> ε, DNA. Ανακεφαλαίωνοντα. Παίρνει λοιπόν, χρόνο αυτή. Δεν... Παίρνει, παίρνει. όντω ε, θέλει πελίχρονο χρόνο, στο, στο, στο κατεπήγον πρέπει να σας πω ότι μια εβδομάδα θα χρειαστεί, δηλαδή πέντε μέρες οπωσδήποτε για να γίνει η ταυτοποίηση. Αν πάμε βεβαίως στην διαδικασία του DNA. Μάλιστα. Ανακεφαλαίωσε. Ανακεφαλαίωνοντας λοιπόν η φωτιά αυτή τη στιγμή μένεται ε, με πλήρη ένταση... Στην περιοχή ήδη έχουν σηκωθεί τα πρώτα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Μεγάλο κομμάτι της φωτιάς και η δύσβατη ε, περιοχή. Είναι μεγάλη δύναμη η επίγεια που επιχειρεί στο σημείο. Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη, διότι ουσιαστικά είναι η δεύτερη μεγάλη φωτιά μετά από αυτή που είχαμε στην ατική όπου κυριολεκτικά μπήκε και μέσα στον αστικό ιστό. Ευχαριστούμε Θεοδός για ό,τι νότι περιμένουμε. Καλά, να είστε να είστε καλά. Άγρια βγαίνει ο Σεπτέμβρη, τελευταία μέρα σήμερα. Για να μην ξεχνιόμαστε και με ένα καιρό ο οποίο, αν και ο Σεπτέμβρη ξεκίνησε φθινοπορεινό, μοιάζει περισσότερο καλοκαιράκι τώρα. Η Ελένη γράφει, καλημέρα. Πέρασα στην αρχή τη φωτιά από την Εθνική και υπήρχαν τρία αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα. Δεν ισχύει αυτό που είπε ο Ακροατή. Καλημέρα και στην άλλη, Ελένη, λοιπόν. Ναι. Συχνά, ξέρεις, αυτό που βλέπουμε εμεί είναι μια εικόνα περιορισμένη. Γι' αυτό. Επιμένω, πρέπει να είναι δημόσια αυτά. Πρέπει να είναι ανοιχτά δεδομένα. Πρέπει να μπορεί οποιοδήποτε, πρώτα απ' όλα οι δημοσιογράφοι, όπω ο Θεοδό που ασχολείται ιδίω και συστηματικά με όλα αυτά τα πράγματα, αλλά και εμεί να μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται. Μην... Αλλιώ ο καθένα έχει μια ματιά του πράγματος. Ε, θα σου πω απλώ κάτι γιατί ε, προφανώ ε, και εδώ ξέρεις, η αρχή τη φωτιά μπορεί να είναι στι 11 ή να είναι στι 12, ανάλογα τι ώρα το παίρνει ο καθένα χαμπάρι. Κάτι, Μα... κάτι δεν κάνουμε καλά Μας ξεφεύγουν οι φωτιές Κάτι δεν κάνουμε καλά Με δεδομένο δε Ότι έχουμε πια πολλά περισσότερα μέσα Εννοώ όλη αυτή την ιστορία Με τα drones, τον εντοπισμό των πικαγιών Πιο γρήγορα κτλ Κάπου εκεί μου φαίνεται ότι δεν ξέρω Κάπου κάτι Κάπου. Καλά αυτό θα συμβαίνει πάντως Τώρα θα μου πεις το τέλα... εσύ από την άνεση του Ραδιοφώνου ενός κτλ ε, Το λέω γιατί Στόχος είναι να Ούτε και να μα κένε τα δάση, εγώ. ούτε να χάνουμε ανθρώπου, έτσι. Και ξέρει, χθε ήμουνα εκεί στην περιοχή που έχω ένα εξοχικό στην Νέβια, όχι στη βόρεια, στη νότια, ε, κοντά στην Κίνα, εν Και εκεί είχαν καεί τα πράγματα πριν 20 χρόνια, τίποτα. Σταδιακά, κάθε χρόνο είχε από μια μεγάλη φορτιά και εγώ του Και έλεγα, για δέζε, παιδάκι μου, που πρασίνησε η πλαγιά. Για δες τα μικρά πεύκα που έχουν γίνει yeah. λίγο πιο μεγάλα. Και χαιρόμουνα γιατί. Αυτό πήρε κοντά 20 χρόνια για να γίνει. Και είδε η χαρά πάντοτε φέρνει τη συνέχεια όταν μετά άκουσα την σε αυτή. Είναι αυτό που λέει, Δόξα Δω Λοιπόν, να περιμένουμε τώρα να δούμε. και βοηθάμε για ταυτόχρονα. So... Πάμε τώρα στα άλλα, Γιατί τα άλλα είχαν επίση να σράλα Είδαμε... Είπα και εγώ θα πάει σε τίποτα πιο διασκεδαστικό Αν βάλουμε ένα ε, διάλειμμα δάξει. ανάμεσα ε, δεν να, τα να πούμε πέρα. κάτι για το Πασόκ, να πούμε κάτι για το Σίζα Κάτι διασκεδαστικότερο Ας να, να πούμε κάτι το οποίο φαίνεται να συζητιάται ευρύτερα στην κοινωνία Και θέλω να πω ότι Το καταλαβαίνω και βλέπω Και εγώ στις συντροφιές μου Ενώ τι έξω να αφορά πάρα πολύ κόσμο, το συζητάει πάρα πολλοί κόσμος, είναι η ιστορία με τα παιδιά μας τα οποία τα βλέπουμε να εξελίσσονται σε μικροεγκληματίες ή μεγαλοεγκληματίες έτσι. δηλαδή αν θες να συζητήσουμε για κάτι το οποίο όντω αφορά όλο τον κόσμο και δεν ξέρω αν είναι η περίοδος ή ότι φωτίζουν περισσότερο το γεγονός ή οτιδήποτε άλλο σχετικό ε, εντάξει δεν υπάρχουν πολλά στραλής. περισσότερα περιστατικά δεν. δηλαδή γίνεται Κυριολεκτικά τη τρελή, α πούμε. Α όπου ξέφυγε η κατάσταση. Μου δεν είναι ότι πλακώνω ο Γιώργο με τον Μπάμπη για τα μάτια μια ωραία στα 16 τους Εδώ πέρα ακούμε ανατριχιαστικά πράγματα, μια διαφήμιση τη εγκληματικότητα, α πούμε. Ε, Χειρότερε απειλέ από άλλε χωρές δηλαδή τρελίνεσαι, α πούμε. Yeah, ε, εμένα λέτε, δεν... Κάπου πήρε το αυτοί μου, γιατί χθε ήμουν mm -hmm. αλυβάρο στο Σαλάκουγο τη ειδήσει, και κάπου πήρε τα αυτοί μου. Ότι έχουν ανταλλαγεί μηνύματα και υπάρχει παιδί, νέο παιδί. Η κοπέλα που, η 16χρονη, που χτύπησε, θα έλεγα τώρα και τη λέξη «ανηλαιός» εδώ πέρα. Τι, 14χρονη. Ακούστε ένα μικρό ηχογραφημένο, το οποίο είναι από ομαδική συνομιλία που έχουν μέσω TikTok ε, η συγκεκριμένη και έχει, παρέα. Και ξέρουμε ότι είναι η ίδια κοπέλα που μιλάει. Ναι, μόλις το είπα. Να πείτε συνεπιτήρια στους γονείς της από τώρα, τώρα όμως, γιατί θα είναι πολύ αργά. Οπότε περιμένετε τώρα την κερδεία τη, γιατί έχει πεθάνει. Για να ξέρετε, ό,τι είπα εσύ, αύριο θα είναι πεθαμένη φίλη σα. Είναι ήδη στο νοσοκομείο με μελανιέ. Το έχει βγει, ξέρω. Τέλο πάντων, αυτά. Φυλάκια και θα δείτε τώρα τι ειδήσει αύριο. Την πιέσαμε με μελανιέ. Και κομμάτια και λογικά θα την πιέσουμε στο κεφάλαιο τη. Περιμένετε και 2. Και περιμένετε και πάρτι 2, έτσι. Κάνονικά αυτό το παιδί έπρεπε να είναι ήδη να το έχουν στην αγκαλιά του οι σε περιορισμό, έχει πρόβλημα μεγάλο. Σαφέστα, δεν διαφωνώ καθόλου. πρόβλημα, έτσι. Πέραν των όσων έχει κάνει, ε, θα έπρεπε ήδη, γιατί λέμε με... ο καθένας λέει και κάτι, να συλληφθεί, να αυτό... Να μαζέψουμε τους γονείς Το θέμα είναι και ότι πρέπει και την... το ίδιο το παιδί να προστατευτεί από... Αλλά και προφανώς να προστατευτούν τα άλλα τα παιδιά Α... Και πρώτα απ' όλα η κοπελίτσα η οποία δέχτηκε την επίθεση Από ό,τι κατάλαβα από αυτά που είπε ο Χρυσοχορίδης Στον Νίκο Στραβελάκη την Παρασκευή Και από αυτά που σήμερα μαθαίνουμε ότι το ακούσουμε Γιατί γιατί Υπουργικό Συμβούλιο σαν τεχά, ε... Θα έχει και άλλη ατζέντα βέβαια, αλλά περιμένουμε και ανακοινώσει. Θα σα πω μετά, διότι είναι. Αλλά να περάσουμε σε ένα ευχάριστο ναι. κομμάτι, ε... για να σου πω για την ατζέντα του Υπουργικού Συνεδρίου. Λοιπόν, ε, περιμένουμε να ακούσουμε και λέει μια αυστηροποίηση, η οποία θα αφορά κυρίω του γονεί. Είναι κάτι που και εμεί εδώ έχουμε κοπεδιάσει πολλέ φορέ. Ότι δεν μπορεί το παιδί σου να σκοτώνει στι σφαλιάρε, ας πούμε, και στι μπουνιέ ένα άλλο συμμαθητή του και να είναι Δευτέρα πρωί και να τελειώνει η ιστορία. Ή... Να μην υπάρχουν επί τη ουσία εκείνα τα μέτρα που θα σε έπιθαν ότι γίνεται μια προσπάθεια για να σταματήσει αυτό το, α, α, α, αυτή η εφ, εφηβική αρρώστια, ας πούμε. Έτσι. Γιατί πήγαμε από την παραβατικότητα στην εγκληματικότητα και να σου πω και κάτι ρε Σιμπάπη που εμένα με προβληματίζει δημοσιογραφικά. Μήπω και εμεί εκεί πρέπει να μαζευτούμε μια μέρα στην ΕΣΥΑ να πάνε οι διευθυντέ ειδήσεων και τα λοιπά, όπω πηγαίναμε παλιά, για το πώ πρέπει να αντιμετωπιστεί, να, ναι, το το φοβάμαι, να το κάνουμε, να το σχολιάζουμε. Φοβάμαι ότι πολλαπλασιάζουμε το φαινόμενο και προκαλούμε μιμητισμό. Είναι όμω μια αγωνία. Δεν θέλω να το πάρω πάνω μου, ούτε έχω την αρμοδιότητα να το. Αυτό. Χρειάζεται ειδικού που να βοηθήσουν. Μήπω τελικά αρχίζουν και πλακώνονται απλά για να το λέμε. Για να το δείχνουμε στη τηλεόραση και να το λέμε στα ραδιόφωνα. Είναι ένα ερώτημα αυτό και. Εν περιπτώσει, αυτό πρέπει να το δουν, βεβαίως με πλήρη ανεξαρτησία τα μέσα ενημέρωση. Δεν χρειάζονται ομαδικέ αποφάσει και επιβολή των αποφάσεων. Οι επαγγελματίε δημοσιογράφοι έχουν την ικανότητα να το κάνουν και έχουν και του τρόπου ο καθένα μέσα στη δικιά του δομή. Καλά, κοίτα τώρα. Όταν μιλάμε για τηλεοράσει οι οποίε κρίνονται από το πώς οι άνθρωποι θα δουν την είδηση. Είναι καλή ώρα, κακή ώρα μάλλον. Τώρα Άρα, δεν είναι η στιγμή να συζητήσουμε, Γιώργο, αν πρέπει να μετρώνται που... οι τηλεθεάσει των δελτίων. Η όλα αυτά άλλα τα πράγματα, αν ένα πράγμα κάνει τηλεθέαση, συνήθω τα παίξει. Για μένα, Μπάμπη, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Και είναι σαν τη θέση που πήρα, που πήρα για τη Μαρινέλα. Μα μην, μην Σε τα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει ένα όριο το οποίο δεν μπορεί να το προσπερνά, γιατί θα με δουν και θα μου κάνουν κλικ και θα μου κάνουν like, ας πούμε. Ναι, παρά τα μα. Κοίτα, α πούμε, εγώ υπήρξα διευθυντή μέσων για πάρα πολλά χρόνια. Δεν έπαιζε με τον τρόπο που παίζει. Είναι απόφαση τη διεύθυνση. Κάθε διεύθυνση παίρνει τι ευθύνε τη και κάνει τα παρακάτω. Εντάξει. Το να τα κάνει καλά. Και να έχει και κάποια όρια ξαναλέω. Τώρα από εκεί και πέρα, κάποια από τα σχόλιά σα εδώ, εγώ τα βρίσκω και πολύ εύστοχα. Δηλαδή ότι δεν πρόκειται για μπούλινγκ, πρόκειται για προσχεδιασμένη δολοφονία, έγραψε ένα άλλο. Η δημόσια απειλή για δολοφονία είναι ποινικό αδίκημα, έγραψε ο δωρή. Ο Γιώργη Καλημέρα δεν έκανε μπούλινγκ. Προσχεδιασμένη απόπειρα. Λέει, να δούμε τη μούρη αυτού του φιλετών που βγαίνει ανοιχτά και απειλεί κάποιον συνομήλικό του μετά θάνατο. Δεν ξέρω αν θα μα προσφέρει κάτι αυτό. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Μπάμπη. Αυτό το παιδί, έχει, αυτή η κοπέλα που έδιρα. Έχει τεράστια θέματα, παιδιά, και θέλει βοήθεια. Τώρα, βέβαια, ξέρω από βέβαια. την Παρασκευή που το συζητάγαμε ότι αυτή, ήταν ένα προηγούμενο επεισόδιο το Μάιο. Αυτή η κοπέλα έφυγε από το σχολείο, πήγε σε άλλο σχολείο. Και τώρα συνεχίζεται. Ε, και δεν έγινε η σημαίνει... Ναι, ναι, ναι, που σημαίνει ότι, ακριβώς αυτό ετοιμαζόμουν να πω ο Γιώργος, σημαίνει ότι δεν έχουμε βρει λύση. Η λύση είναι να καταλάβει, να καταλάβει αυτή η κοπέλα, αυτό το παιδί θα έλεγα, ότι αυτό που κάνει δεν είναι θέμα ότι τιμωρείται, ότι θα την κυνηγάει όλη της τη ζωή που έλεγα για την Παρασκευή. Είναι ότι δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο η ίδια θα νιώσει καλύτερα. Πρέπει αυτό, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμεί, εσύ εγώ. Θα σου έλεγα ότι σε τέτοιε περιπτώσει δεν μπορούμε να το κάνουν φυσικά ούτε οι δάσκαλοι και οι καθηγητέ. Χρειάζονται καλά και, η υλική. και οι δάσκαλοι βρίσκονται σε μια. Και οι καθηγητέ, καλά να κάνει και το Βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου φύγανε από ακραία μέτρα που μπορούσαν και έπαιρναν και λοιπά και σε δέρναν κιόλα και σε τιμωρούσαν και ξέρω ,τι άλλο. Και φτάσαν σε ένα σημείο όπου οι ίδιοι, αν κάνουν κάποια παρατήρηση, να δέχονται τι επιπλήξει των γωνιών. Ναι, ναι. Ποιο είσαι εσύ έτσι. που θα πει στο παιδί μου και πάει λέγοντα. Η το κοπέλα έτσι. αυτή η οποία απειλεί δημοσίω να κάνει κάτι χειρότερο, να τη σκοτώσει δηλαδή, γιατί αυτό λέει, έπρεπε να είναι ήδη σε περιορισμό. Αυτό το ξέρουν ήδη από χθε προχθέ πότε το ξέρουν, που το ανάρτησε η ίδια, έπρεπε να είναι σε περιορισμό. Αυτά. Έχουμε και κάποιον άλλον. Άλεξ λέει, Καλημέρα παιδιά, δεν είναι έτσι όπω σα τα λέει η ακροατριά σα. Ήμουν εκεί δυστυχώ, περιοχή να απροσπέλαστη με μορφολογία που δεν ευνοεί. Ναι. Τρία ελικόπτερα και δύο αεροπλάνα πετούσαν από την αρχή. Εντάξει. Λοιπόν, και ο Γιώργης, ε, μόνο οι γονεί ήταν αυτοί που κυβερνούν, που φτιάχνουν την κοινωνία, οι δάσκαλοι. Ε, έχει χιλιάδικια. Δεν είναι, νομίζω ότι άκουσε κάτι διαφορετικό από εμά. Το περεπορτάζ λέει ότι θα πάνε σε μια αυστηροποίηση ποινών για του γονεί. Ο Μπάμπη, κι εγώ συμφώνησα αμέσω μαζί του, λέει ότι αυτό το παιδί έπρεπε ήδη να έχει βρεθεί στα, στην αγκαλιά κάποιων ειδικών για να το βοηθήσουν, γιατί είναι απολύτω προβληματικό. Και νομίζω ότι έτσι όπω εξελίσσεται το πράγμα στα σχολιά μα. Δίπλα στο δάσκαλο, πρέπει να έχει και ένα ψυχολόγο, α πούμε. Τώρα που λε για, για το Υπουργικό Συμβούλιο, θέλω να σου κάνω μια παρατήρηση πολιτική. Να μιλήσουμε λίγο πολιτικά. Ναι. Η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου είναι ατελείωτη. Ναι. Έτσι, θα παρουσιάσει ο Χωστή Χατζουντάκη και ο Πετραγιά, ο Υφυπουργό, το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό διαρθρωτικό σχέδιο που θα πάει στην Ευρώπη. Η Σοβία Ζαχαράκη το εθνικό σχέδιο δράση το δημογραφικό. Ο Υφυπουργό Χρήστο Δήμας μαζί με τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό, πάλι τι φορολογικέ ρυθμίσει για ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματο. Πάλι ο Κωστή Χατζηδάκη με τον Τσιάρα, τον Υπουργό Αγροτική και τον Υπουργό Επικρατεία Βορρήδη, νομοθετικέ πρωτοβουλίε για τα αγροτικά δάνεια. Και ερχόμαστε. Ο Υπουργό Προστασία, ο Μιχάλης Χρυσοκοίδη και ο Υπουργό Δικαιοσύνη, νομοθετικέ πρωτοβουλίε για την αντιμετώπιση περιπτώσεων εγκληματικότητα. Φτάσαμε Ναι. Yeah. Και σα λέω και τα υπόλοιπα. Ε, Γεωργιάδης και Μενδώνη, ερανιστικό νομοσχέδια των Υπουργείων. Δηλαδή, είναι ερανιστικό είναι απ' όλα. Ναι, και ο Σκέρτσος, ο Υπουργό Επικρατεία, προσχέδια δράση των Υπουργείων για το 2025. Και δεν τελειώσαμε. Ο Υπουργό Εσωτερικών ε, Λιβάνιο και η Υφυπουργός Βιβίχα Ραλαμπογιάννη, τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψων. Έλεος κύριε Μητσοτάκη. Ένα θέμα έχει το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν φίλε συγγνώμη τώρα, κύριε Μητσοτάκη. Τι και συζητήστε το σε τι να προλάβει να. Τέλο πάντων, εντάξει, νομίζω ότι όχι, θα... όχι άκουσε. Με. Μόνο η ανάγνωση του Ατζέντα που έχει μέσα. Γι' αυτό φτάνει, σούπα είναι, περίμενε είναι, να, να, να δείτε την ατζέντα. Εντάξει. Λοιπόν, ένα θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Καθείτε και δια... συζητήστε το σε βάθο, θα το... σα πάρει δύο ώρε, τρει ώρε, τέσσερι ώρε, όσε χρειαστούν ε. και βγείτε και πείτε στην κοινωνία αυτά θα κάνουμε. Διάβαζε το φιλοκαιρινό τύπο σήμερα. Το θέμα λέει του υπουργού είναι προσλήψει στο δημόσιο. Για κατάλαβα. Ό,τι να Όχι, ρε, δεν έχετε θέμα. Πάμε. Το είπες στο τέλος Λοιπόν, είναι ώρα να πιούμε ένα ποτηράκι νερό. Προφανώ θα το πιούμε από το ψύχτη αφή τη Rainbow Waters που έχει μπει για καλά στη ζωή μα. Σα προσφέρει τη δυνατότητα να γλιτώσετε τα πλαστικά μπουκάλια. Να πάρετε το νερό σα. Φιλτραρισμένο με το φίλτρο ενεργού άνθρακα στη θερμοκρασία περιβάλλοντος ή ζεστό ή κρύο ανάλογα πως το προτιμάτε. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερο για το πολύ το επιτραπέζιο ψυχθιάς αφής της Rainbow 801-11-34-34-34. Και μια αξέχαστη μουσική εμπειρία προσφέρουν τα Lidl που φροντίζουν να έχετε μια αξέχαστη αγοραστική εμπειρία. Καθημερινά στα καταστήματα Lidl που είναι προσβάσιμα σε όλους, με ανοιχτούς διαδρόμους, μεγάλη ποικιλία στα αγαπημένα σας προϊόντα και τα μία με γρήγορη εξυπηρέτηση, όλα αυτά για να τα κάνετε άνετα και εύκολα τα ψώνια σας και μετά να κάνετε αυτό που θέλετε πραγματικά. Τόσο, απλιά, τόσο απλά είναι τα πράγματα, τόσο πιο Lidl είναι. Like a rain she's got the look. I haven't laid a bomb. cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. Επιστροφή εδώ στο Αλήθινο Ραδιόφωνο, 97 και 8. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Αποχαιρετάμε το Σεπτέμβριο. Δυστυχώ για όλου όσοι είσαστε τώρα στην Πάρα, είπαμε ότι ξεκινήσαμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Υπάρχει εκτό από την καταστροφή, η οποία τώρα καταμετράται εκεί στον Κορυνθιακό, ανάμεσα στο Ξυλό Ξηλόκαστρο και το Δερβαίνει. Υπάρχουν και δύο νεκροί. Ε, έχουν βρεθεί από ανθρακωμένε δύο σωροί. Περιμένουμε την ταυτοποίηση. Όλοι όμω έχουν καταλάβει πάνω κάτω να ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή και σήμερα στο studio papier.lfm.gr. Τα διάβαζα εδώ και ο Μπάμπη. Ε, για όλα τα πράγματα υπάρχουν πάντα απόψει. Η μία άποψη είναι, ξέρω εγώ, γιατί πήγαν γρήγορα τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα δεν πήγανε, Διαφορετικές Διαφορετικέ Ο Καθένα έχει δει κάτι διαφορετικό σε αυτή την ιστορία. Το θέμα είναι ότι και η φωτιά συνεχίζεται και ότι δυστυχώ έχουμε δύο νεκρού. Και δεν ξέρω και με τον καιρό τι θα γίνει. Και δεν ξέρουμε ακόμη τον τρίτο γιατί οι δύο αυτοί που μάλλον αυτοί είναι οι νεκροί πήγανε στο πήγαν να ψάξουν έναν γνωστό φίλο Ματρί. τους που ήταν επάνω και τον οποίο δεν ξέρουμε τίποτα για αυτόν που βρίσκεται Λοιπόν, πριν γυρίσουμε και στο θέμα για τα παιδιά που συζητάγαμε να πάμε να πούμε την καλή μέρα μας και την καλή εβδομάδα μας στον Παναγίωτο το να μας δώσει την πρόβλεψη για τον καιρό και αν έχεις και τοπικά εκεί για τους α... <Ρεύτε>, κύριους το για το, το Καλημέρα, καλή βδομάδα σε όλου. Κοιτάξτε, οι άνεμοι γενικά εξετέρνουν. Ε, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ε. έχουμε μόνο στο θερμαϊκό εντάσιο στο, στο βορειοδυτικό αιγύρω και στι ποράδε 7-8 μοφόρ. Χθε όμω, ε, ε, καθώ πέραγαινε και το χαμηλό τέλο πάντων από τα Βαλκάνια, ενισχύθηκαν πολλοί άνεμοι και στον κοριντιακό αιγύρω. Ε, στο θερμαϊκό είχε και παραπάνω ένταση, 8, ίσω είχε και 9, πέσαν και δέντρα στη Θεσσαλονίκη Πολιδιάβο. Έχουμε αρκετέ κλήσει δέντρων α, για πτώση δέντρων τέλο πάντων. Ήταν μια δύσκολη μέρα χθε. Ο βαθμό επικοινωνότητα για την κορυφή χθε ήταν στο 4. Το πορτοκαλί σήμερα βέβαια είναι πολύ κάτω. Γιατί οι άνεμοι ξεστενούν όσο προχωράει η μέρα. Από εκεί και πέρα τώρα βρέχει λίγο στη Λέσβο τα κυρικά, με συγχωρείτε στη Λίμνο. Όσο ε, και αν βρέξει λίγο καμία ψυκάλα στην Κρήτη ακόμα. Δεν έχουμε βροχέ άλλε. Τρίτη, τετάρτη, όχι σε βροχέ. Ούτε σύνεφο στη δεν θα υπάρχει. Ούτε σύνεφο τελείω. Την πέμπτη θα βρέξει στα βορειοδυτικά τη χώρα. Βόρει Ιόνιο Ήπύρος και ε, την Παρασκευή έφτιανε στιγματάκι πάλι στη Δυτική Ελλάδα και βροχές και καταγήθηση κάπως καλές Παρασκευή ε, και Σάββατο στα πολιτικά. Θα το δούμε και τι επόμενε μέρες. Θερμοκριστικά να πω στην Αθήνα είμαστε σήμερα στο 26-27 εκεί Παρασκευή και Σάββατο θα ξαναφτάσουμε στο 30. Τα 33-34 απόρχαμε χθε τα αποκαιρετούμε το Μάιο του χρόνου πάλι. Ε, άρα στην Αθήνα αν βρέξει στην Κυριακή Μέχρι τότε ούτε σύννεφα στην Αθήνα έτσι Άρα χτες δηλαδή εκεί στην Κορινθία, Εκεί που είναι η Φωτιά Είχε δυνατού ανέμου. Φυσούσε πολύ, όχι φυσούσε, φυσούσε πολύ έτσι. Ήταν το ένα κλασικό σύστημα. Να μην, πω, να μην το παρομοιάσω, όταν περνάει ένα χαμηλό ένα σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα, ενισχύονται αρκετά οι άνεμοι και στον Κορνδιακό και στον στο Ιόνιο, στον Ρωμαϊκό. Φυσικά πραγματικά πάρα πολύ θες. Πραγματικά. Και, και όσοι έχουν δει έστω και παρακολουθώντας την προσπάθεια κατάσβεσης, όταν ο άνεμος είναι ισχυρό, δεν μαζεύεται. Να, να, να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον του Τωγιανόπουλο. Το πριν πάμε στα δικά μας να πούμε καλημέρα στο φίλο Ακροατή που λέει ότι Πέτρου Ράλη και Γρηγορίου Λαμπράκη στο τρίτο Ακροταφείο δεν λειτουργούν τα φανάρια και γίνεται χαμός. Τι να πούμε εμείς τώρα, Είπαμε. Και επειδή είχαμε ανοίξει την κουβέντα και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι απασχολεί τόσο πολύ την ελληνική κοινωνία, το μέλλον είναι τα παιδιά, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δες όμως πώς... Ένα γεγονό τώρα σημαντικό όπω αυτό που λέμε με τα παιδιά εκεί που συνέβη αλλά και άλλα που συνέβησαν. Πώ ανοίγει τη βεντάλια και αρχίζουν και εκφράζονται και απόψει οι οποίε. Πρώτον, εγώ διαφώνησα μαζί σου που είπε εσύ κάποια στιγμή και κάτι για του γονεί. Δεν μα παρακολουθούν ήδη. και λογικό είναι με την απόλυτη πιστότητα που έχουμε εμεί μέσα στο κεφάλι μα. Εγώ είπα ότι δεν μπορεί να του βάλει φυλακή του γονεί, γιατί πρέπει τα παιδιά κάπου να είναι. Δεν μπορεί δηλαδή, να κάνει το πρόβλημα μεγαλύτερο. Αλλά ότι πρέπει να βρεθούν άλλα μέτρα. Αλλά βλέπει εδώ ένα άλλο, ο Άγγελο εδώ, λέει: Θα το διαβάσω. Επειδή δεν συμφωνώ, θα το διαβάσω. Όλα τα παιδιά είναι πλέον προβληματικά. Μέτρα: ένα, Ευπρεπέ δύσημο. 2. Επαναφορά προσευχή εθνικού ύμνου. τρία, Άμεση λειτουργία συλλόγου καθηγητών. τέσσερα, Απαγόρευση κυκλοφορία νέων μέχρι 14 χρόνων χωρί συνοδό πέραν τη 9η Βραδινή. 5. Κάθε άλλο μέτρο εξεταζόμενο. Και αυτό χρειάζεται βοήθεια. ναι. <laughs> συγνώμη πώς Συγγνώμη. Έψαχνα να, το... να βρω την να το βρήκες μια χαρά. Πώς το έπρεπε, το φίλο, ε, Άγγελο γράφει. Άγγελε, το. κοίτα να δει. Ε, πρέπει όλοι να αντιλαμβανόμαστε ότι φύγαμε από μια κατάσταση γιατί δεν ήταν καλή. Ότι η σημερινή δεν είναι καλή δεν σημαίνει να γυρίσουμε στην προηγούμενη κατάσταση που δεν είναι καλή. Ίσως κάποια από αυτά που γράφει θα μπορούσαν να εξεταστούν. Αλλά όλο αυτό το πακέτο, το μόνο που λείπει σε αυτό που έχει γράψει είναι να επαναφέρουμε και τον νόμο 4.000 για τον αντιμπολισμό. Μπα, μια χαρά ήταν μπροστά σε αυτά που λέει ο 4.000. <laughs> <laughs> <laughs> να σου πω κάτι, <laughs> είπαμε να το απαντήσουμε τον άνθρωπο, μην τον προσβάλλουμε κιόλα. <laughs> Τώρα, σου διαβάζω ένα μήνυμα για να δει ε, άλλη μια διαφοροποίηση. Τέλο πάντων, okay. είπαμε κάτι για του ε, καθηγητέ. Η γνώμη μου είναι ότι οι καθηγητέ έχουν περιέλθει σε μια κατάσταση που πάρα πολύ δύσκολα μπορούν να κάνουν μια παρατήρηση. Και διότι... δεν είναι τόσο δύσκολο. Πάει ο... Είναι και ο τρόπο που θα την κάνει, ο τρόπο που θα προσέγιση. Ναι, θα... Είναι και ο τρόπο που θα δημοσίσουν οι γονεί. Και ποιο είσαι εσύ που κάνει παρατηρή στο πεδίο. Δεν το έχουμε δε μια και δύο. Γράφει λοιπόν ο δημοσίευση σε λίγο αυτό που τα χρειάζεται είναι κάθε εκπαιδευτικό να έχει και ένα για να δημιουργήσει τα παιδιά και του γονεί. Λέει. Καλημέρα, δημοσίευση, καλή μέρα, δημοσθέει, σε αυτό το κομμάτι να ακούσουμε ε, τι συνέβη στο Ηράκλειο με ένα διευθυντή παιδιά που δέχθηκε από ένα πιτσιρίκι. Επίτισε πια διάστημα είναι πλάκο στον ξύλο. Σας χτύπησε ο μαθητής άσχημα. Ο μαθητής με περίμενε το πρωί στις 8 ακριβώς έξω από το σχολείο κατεβαίνοντας από το αυτοκίνητό μου που το πάρκαρα μπροστά κινήθηκε απειλητικά προς εμένα μου είπε γιατί ενημέρωσε τον πατέρα μου ότι έκανα κατάληψη και με χτύπησε, με έσπρωξε, με έριξε κάτω μου έδωσε μια βροχιά στο στόμα, μύτη κτλ. κτλ. Και ευτυχώς και ήταν και πολλοί άνθρωποι εκεί και με βοηθήσανε και τον αποτέλεσαν και από τα χειρότερα δηλαδή. Τι να πεις, δικός σου, δικός Μα σου. τι να πω τώρα δε, δικό μου δηλαδή, τι είναι, τραγούδι, περνάμε καλά δηλαδή. Έλα, σαν το ρε ένα πράγμα. Δεν αλλά... είναι ότι δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα ή ότι δεν θα συμβούν. Είναι ότι θεωρούν τα παιδιά ότι δεν υπάρχει καμία επίπτωση, επιμένω σε αυτό. Επιμένω, το λέω, δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμή. Θα το ξαναπώ. Μήπω αντιδράσει. Δεν είναι μόνο Τα ακολουθεί τα παιδιά δεν όλη τη τη ζωή αυτό. Δεν το αντιλαμβάνω Θέλει να αντιδράσει ή όχι. Ε, καλά, αφού σου λέω, προσπαθώ ε, να... να σε κάνω αντιδράσει. Okay, σου λέω λοιπόν. Νομίζω ότι ένα πράγμα έχει να κάνει με το πολύ κακά πρότυπα που υπάρχουν. Πολλοί φιλτογράφον κιόλα. Από τα μουσικά πρότυπα, τα τύπου τράπα, α πούμε έτσι. Δηλαδή γκάνια όπλα. Τάνε, δηλαδή πόρνε. Ε. Και mm -hmm. Ναρκωτικά κτλ. Και εύκολο πλουτισμό και, εύκολος και, και όλα τα. Να είναι στον δρόμο του προηγούμενου φίλου, έτσι. Όχι, όχι, όχι λέω. Αυτά όλα είναι Τώρα στα... Να απαγορεύσουμε και την ραπ. Uh, Είπα εγώ να απαγορέψουμε. Τι, την τραπ. Ναι. Κάτι, Μπο... να απαγορέψουμε, τέλο τέλος... πάντων. Μπορεί να βγάλει από το στόμα μου τη λέξη απαγορεύση. Okay. Λέω: Ένα πράγμα έχει να κάνει με τα πολύ κακά πρότυπα. Το δεύτερο είναι ότι αυτά τα πρότυπα φαίνεται να μαζικοποιούνται και λόγω των social media κάποιο μπορεί να αισθάνεται πάρα πολύ που χίλια άτομα μπήκαν και ήταν ένα βίντεο. Στο οποίο βρίζει δέρνει ή δέρνει κάποιον άλλο. Αυτά όλα είναι μια νέα κατάσταση. Εγώ δεν έχω απαντήσει για αυτά τα πράγματα, δεν έχω και την εμπειρία, δεν έχω και την εξειδίκευση. Λέω όμω ότι αυτό όλα δεν μπορεί παρά να το δει. Ένα δεύτερο, ρεμπάμπι. Πόσε φορέ και σε πολιτικό επίπεδο, εσύ και εγώ που μα χωρίζουν έχουν χαοτικέ διαφορέ αντίληψη. Για πες μου, πόσε φορέ έχει πει εσύ ότι τα παιδιά που έρχονται έχουν χειρότερε προοπτικέ από ότι εμεί όταν ήμασταν παιδιά. Εμείς είχαμε τη δυνατότητα ή τέλο πάντων πιστεύαμε ότι έχουμε δυνατότητα για τη λεγόμενη κοινωνική κινητικότητα να ανέβουμε κοινωνικά, οικονομικά, να γίνουμε καλύτεροι και τα ρέστα. Σήμερα υπάρχει μια βουβαμάρα και μια απογοήτευση που θα πάντα παιδιά. Αυτό δημιουργεί τεράστιο ζήτημα αδικίας. Έσθημα αδικίας. Ναι, ναι, όλα αυτά και εγώ θα σου πω παραμένω θιασότης της απόλυτη ελευθερίας. Δηλαδή, δεν είναι θέμα να απαγορεύει αυτό, μετά εκείνο, μετά το άλλο, για να έχω καλά πρότυπα για τα παιδιά. Γιατί, απαγορεύοντα, ουσιαστικά στενεύει την ελευθερία. Πρέπει και τα πολλά παιδιά. Για να πάρουμε την άλλη όψη τώρα. Τα πολλά παιδιά δεν είναι έτσι. Είναι λίγα αυτά τα παιδιά. Και γι' αυτό μα ανησυχεί, γιατί δεν θέλουμε να γίνουν περισσότερα. Δεν μα ανησυχεί, επειδή τα πολλά παιδιά παραμένουν. Θέλει να το κόψω το έργο. Δεν θέλω όχι, το, όχι. Θέλω να τον αφήσω να μιλήσει Τα και πολλά θα παιδιά παραμένει. Ότι δεν είναι όλοι που, που είναι πρωταγανιστέ σε μια ταινία, δεν πάει μόνο ένα δείριο άλλο, πάνε ρεμπάμπη και είκοσι με το τηλέφωνο σηκωμένο και γράφουν. Μπράβο, αυτό το είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει μια απάθεια σε αυτού του είδου τη Βία, δεν Το Καλώ απάθεια ή το θεωρεί. Εγώ, εγώ αυτού του τύπου την. Ε, ε, είναι μια συμμετοχή. Δεν μπορεί να βλέπει τον άλλο αν πλακώνει Προφανώ. Προφανώ και δεν νομίζω ότι τα. Η ανοχή εδώ είναι συμμετοχή. Ναι. Και πήγα γι' αυτό μεγαλώνουμε γράψουμε, τα παιδιά μα. Όσοι έχουμε παιδιά. Να το Γιώργο... τον βίντεο, τον μπάμπι να δένει ναι. τον Γιώργο. Όσοι και έχουμε, και... Παιδιά, όσοι έχουμε παιδιά, τα μεγαλώνουμε και του λέμε ότι όταν δει να γίνεται μια αδικία μπροστά σου, όταν δει βία μπροστά σου, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να την περιορίσει, να την αποτρέψει. Αλλά και αυτό ακόμη. Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση τώρα που βλέπουμε στα βίντεο, δεν υπάρχει ζήτημα. Κάθονται και το απολαμβάνουν. Αλλά γιατί το άλλο έχει γίνει επικίνδυνο. Είναι για και πήγαινε και... τώρα δύο που πλακώνονται στο δρόμο ή σε 11 η ώρα το βράδυ σε, ένα, σε μια σκοτεινή συνοικία. Βλέπει δύο που πλακώνονται. Τι θα κάνει, θα βγει να του χωρίσει. Πριν 30-40 χρόνια θα βγαινε να του χωρίσει. Ναι, θα βγει τώρα, δεν θα βγει. Ε, ε, λοιπόν, ε, ε, να είμαι ε, θα ειλικρινή. Όχι, είμαι απολύτω. Και εγώ μαζί ναι, σου δεν το συζητώ. Το λέω για μας, Είναι αλλά... άλλο πράγμα όμω αυτό το να δώσουμε ραντεβού να πλακωθούμε και να φωνάξει ο καθένα και από 10 φίλου για να δουν τζάμπα τον αγώνα α πούμε και να του βίντεο. Αυτό που λες έχει να κάνει και με την... Να σου πω τώρα, λες, είναι δύο που πλακώνονται. Μάλιστα. Άμα είναι ένας και χτυπάει μια γυναίκα... Ναι, θα βγεις. Θα βγεις. Θα βγεις, ε, Άρα δεν θα είναι... βγεις όσο και αν κινδυνεύεις. Θα, ε, θα βγεις. Θα βγεις. Ε, αν ακόμη έχει μείνει λίγη ατροπιά, για να μπορούμε να ζούμε και λίγο παρέα, γιατί σε μια μεγάλη πόλη, 4,5 εκατομμυρίων, δεν γίνεται αλλιώ να συμβιώσει. Λοιπόν, άστα τώρα γιατί λέμε φιλοσοφίε εμεί, ενώ έξω το πρόβλημα είναι πραγματικό. Λοιπόν. η μόνη πραγματική λύση που μπορώ να φανταστώ πριν πάμε σε άλλα θέματα είναι ότι αφού λέμε ότι θα συζητήσουν και στο Υπουργικό Συμβούλιο το θέμα, μπράβο του, να σκεφτούν κάτι έξυπνο. Διότι αφού τα βάζουν όλα και τα αναρτούν όλα τα παιδιά, τα πάντα, τι σκοπεύουν να κάνουν, πού θα συναντηθούν, ναι. τι θα κάνουν εκεί που θα συναντηθούν, κάποιο πρέπει να μπορεί να είναι εκεί παρόν να το ώστε να το προλάβει. Και δεν θα είμαστε εσύ και εγώ, Σόνη, και Καλά, ούτε οι γονεί που θα τρέχουν τώρα πίσω από τα παιδιά να παρακολουθούν τα τηλεφωνά του να, να φτιάξουν. Παρόλο που θα γίνει αυτό. Μιλάμε για το μεγάλο αδερφό τώρα, έτσι. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Μπάμπη είναι περίπου αυτό. Κάποιο που θα, ένα ε, ναι, μάτι μόνο να παρακολουθούν και, λοιπόν. και να είναι παρόντες για να αποτρέψουν τα. Να σου δώσω λίγο χρόνο. Τη βία το παρά το άλλο. Να σου δώσω λίγο χρόνο να σκέφτε μια δεύτερη φορά. Δεν χρειάζεται το σκεφτώ, ναι. γιατί αφού λοιπόν. γίνεται που γίνεται, τουλάχιστον να γίνεται για καλό σκοπό. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, άνοιξε στο κατάστημα public του συντάγματος, το πρώτο Apple Shop είναι στον πρώτο όροφο, το καινούριο Apple Shop είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα αγαπημένα προϊόντα της Apple, από iPhone και iPad, MacBook, iMac, Apple Watch, AirPods, καθώ και τα πιο hot με τη νέα σειρά iPhone 16 να είναι το πιο μεγάλο highlight του οικοσυστήματος. Αν θες και συναζήσεις την εμπειρία Apple στο Plus, επισκέψου το κατάστημα Public στο Σύνταγμα. Με τη επιστρέψαμε μια τέτοια μέρα. Γεννήθηκε ο Μαρκ Μπόλλεν, έφυγε πάρα πολύ νέο. Έβγαινε στα 30, του αλλά πρόλαβε να αφήσει τραγούδια. Σαν το Κεντρικόν, το οποίο αρέσει και του κύριου Παπαδημητρίου εδώ πέρα. Τη θυμίζει Αν δεν πει την κακή σου, δεν μπορεί. Μου αρέσει τελεία. Εντάξει, για μένα μου αρέσει. Γιατί σου, τι να Τι πρόβλημα, τι απάνάγια. Όλα πάρει ξεκούσμα είναι. Κοιτάξτε, ο Μπόλεν έφυγε το 77 οπότε καταλαβαίνει ότι μερικού που έρχεται την Κυριακή που έρχεται. Θα βρεις τη δίνη του κακού, mm -hmm. το βιβλίο «Μυστήριο και ανατροπές» από τη συγγραφία Kate Watterson. Θα βρεις real taste και style, λαχταριστό ψωμί, ζούμερα λουκάνικα, πάμε Κρήτη και στις γεύσεις της. Και όπως πάντα θα βρείτε πολυκαταστήματα Factory Outlet, προσφορά 10 ευρώ, επιταγή για αγορές άνω των 60. Και το παντού apps σκανάρις, κερδίζει στη στιγμή. Αυτά τα δύο προφανώς σε όλες τις εκδόσεις. Αν και μάλλον θα χρειαστεί να επανέλθουμε, να κρίνω την ποσότητα των μηνυμάτων εδώ πέρα, πόσα έχετε στείλει σε σχέση με αυτό που κουβεντιάζαμε για την αφηβική yeah. εγκληματικότητα πια. Βάλε μου λίγο Πολάκη ανάμεσα, να αναπνεύσω λίγο, να τα καμία, καμία σχέση με την εγκληματικότητα ο Πολάκη. Ο Πολάκης που είναι υποψήφιο πρόεδρο, ε, έτσι Γιατί περιμένουμε τα νέα του Κασελάκη από Τετάρτη, όπω μαθαίνω. Πιθανότατα και αυτό με βίντεο. Ε, ο Πολάκη χθε λοιπόν έδωσε μια συνέντευξη. Από τα Χανιά θα ακούσουμε λοιπόν.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 κουράστηκα να κουβαλώ νερό σε ανθρώπους που αποδείχτηκαν πιο μέτρια από μένα. Και είπα να βγουν μπροστά. Και αυτό κάνω. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι από την ομιλία, καταρχήν, για να είμαι και εγώ σωστός, αλλά από εκεί και πέρα κουράστηκα και εγώ να κουβαλώ νερό σε ανθρώπους πιο μέτρια από μένα. Mm -hmm. Τι αυτό ήταν, ναι. Το Τόσο το διασκέδασες, δηλαδή... Τι να σου πω, θα το διασκεδάσω περισσότερο από ό,τι φαίνεται στα επόμενα επεισόδια. Δηλαδή τώρα κατεβαίνει για αρχηγός που θέλει να γίνει Πρωθυπουργό, Ένας άνθρωπος ο οποίος εξομολογείται τώρα Γιατί αυτός τον έφτιαξε τον κασελάκι. κατά ψεύματα Τον βρήκε, τον προώθησε, ναι. τον έφτιαξε έτσι. Και τι εννοεί και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι Διότι προφανώς οι άνθρωποι είναι πολλοί, δεν είναι μόνο ο Κασελάκης οι πιο μέτροι από αυτόν ε, Ναι <Τώρα, Τι> εγώ... Ποιου άλλου ξέρει εσύ. Κοίτα ναι, Με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο όσοι το γνωρίζαμε με την, με, την, με την κυβερνητική του διάσταση, τέλο πάντων τη αξιωματική αντιπολίτευση κτλ. Αλέξη Τσίπρα. <Τι σκληρυντα> ε, με, με τον Τσίπρα. Πρώτα, πρώτα, πόλ... Πόλ... Πόλ... πρώτα απ' όλα δείχνει το Φάμελο. Τον... Ο οποίο με... κατέβηκε υποψήφιο πρόεδρο προχθέ. Άρα πρόεδρος. το ξέρει, είναι πιο μέτριο από τον Κου, Πολάκη. Κουβάλισε νερό στο Φάμελο Πολάκη. Μας όλους, ελέγχει έχει κουβαλήσει νερό. Εγώ νομίζω ότι μιλάει αποκλειστικά για τον Κασελάκη, αυτή είναι η εκτίμηση δική μου και αν θέλεις να τη στηρίξω κιόλα την εκτίμηση δική μου, άκουγε αυτό που πέταξε για το λάθος του. Πρόπος πολιτεύεστε του Στέφανου Κασελάκη, το οποίο δημιουργεί μια κατάσταση αποστύχησης, η οποία έπρεπε να αλλάξει. Μια εκλογή στην οποία βοήθησα και εγώ να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα και στο οποίο αναγνωρίζω ότι έκανα λάθος. Το συνέδριο στις αρχές Νοεμβρίου να αμφισβητήσει την καθαίρεσή του και για το λόγο αυτό δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Εντάξει, αυτές τώρα είναι οι συγχύσεις άμα θέλουν να τον ξεφτιλήσουν πλήρω. <Τι> Εξακολουθεί να τον νοιάζεται πάντω. Πολύ τρυφερό το βρίσκω γιατί λέει: Αν θέλουν να τον ξεφτελίσουν πλήρω τον Κασελάκη, συνεργάτε του προφανώ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν. Ο οι... Κασελάκη τώρα ανεξάρτητα με το ότι εκτιμάει ο Πολλάκη και τι και οι δημοσκόποι ή οποιοδήποτε άλλο. Έχει μία βάση η οποία μάλιστα είναι. Πάρα πολύ πιστή, να μην πω φανατική. Ποιο την έχει τη βάση, είπε. Ο, ο Κασελάκη. Έχει μία βάση. Πού την απέκτησε τη βάση μέσα σε, σε ούτε 11 μήνε. Θα, θα σου πω. Καταρχήν, μην ξεχνά ότι κέρδισε εκλογέ. Πώ τι κέρδισε τι εκλογέ, είναι μια ωραία συζήτηση που ακρατάει και ώρες Δεν ξέρω αν είναι διαφορά. Λέω, Πολάκη, βοήθησα κι εγώ. Μάλλον έχει βοηθήσει και ο Τσίπρας Να δούμε ποιο άλλο έχει βοηθήσει. Ο παπάζ το επίση. Θα επίσης. σου πω κάτι για τον Τσίπρα, επειδή ακούω πάρα πολλέ φορέ να γίνονται αναφορέ, εγώ ο Τσίπρα έτσι ο, ο Τσίπρα αλλιώ. Τότε το πνεύμα πολλών ψηφοφόρων που πήγανε στην εκλογή του Πρόεδρου, το αντικαταστάτη του Τσίπρα, πίστευαν ότι η έφη Αξιόγλου και η παρέα εκείνη είχαν υπονομεύσει τον Τσίπρα. Mm. Το θυμάσαι. Mm. Αυτή ήταν... Μόνο τι... το πίστευαν ή είχανε και κάποια, κάποιες ενδείξει. Εγώ θα σου πω ότι σε σημασία έχει τι πίστευαν. Okay. Δηλαδή, η πολιτική είναι, τώρα στο είναι, ανώτατο είναι, επίπεδο, άνθρωποι είναι, που κυβέρνησαν τη χώρα, στην πιο δύσκολη στιγμή τη, πάνε με το τι πίστευαν. Όχι, όχι, ο κόσμος... Όχι, με αυτό πήγανε οι άλλοι και το 2015, με αυτό, αυτό πήγανε. Ο κόσμο λέει ότι πήγε και ψήφισε. Πήγε και ψήφισε κάποιον που δεν τον ήξερε σχεδόν καθόλου, που ήταν εγωιτευτικό και τον ψηλερωτήκανε πολιτικά εννοώ και που ήταν καθαρό και δεν είχε καμία έτσι, ομίχλη γύρω του, ότι είχε υπονομεύσει ούτε άλλο σχετικό. Δεν έχει αλλάξει κανείς Τώρα, Που δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει τίποτε. Όταν είσαι τόσο κατηγορηματικός, πραγματικά με εκπλήσεις, ποιος βγήκε και είπε για μαύρα ταμεία. Ποιο είπε ότι ο, τον, τον υπονομεύει. Ο, ο Κασελάκη. Αφού τα βρήκε τα μαύρα ταμεία, Κα... να μην τα πει δηλαδή. Ρεμπάμπη, όχι, δεν τα Ρε, βρήκε. Τα είδε μπροστά του, να μην τα πει. Ρεμπάμπη, όχι μόνο δεν τα βρήκε, αλλά βρίσκε και εσένα εδώ πέρα στι ε, 9 παρα 3 το πρωί να θε να κάνει καλαμπούρι. Δεν έχω ακούσει κάποιον ε... που να λέει δεν υπήρχαν μαύρα ταμεία. Προφανώ και έχει ακούσει. Έχω ακούσει πολλού να βρίζουν τον Κασελάκη επειδή το είπε. Έχει ακούσει πάρα πολλού να λένε ότι δεν υπήρχαν μαύρα ταμεία και τώρα το έχει ρίξει το γελάκι. Τώρα, τι να πω εγώ, ε, γιατί... σε χρη... εκνευρίζω πρωί πρωί. Όχι, θα απαντήσω, γιατί εδώ πέρα ε, ακούω μία κριτική για ένα κόμμα το οποίο δεν χρωστάει μία στις τράπεζες και ό,τι ο Φιλές έχει... Είναι είτε σε εργαζομένου είτε σε προμηθευτέ, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω εγώ. Δεν αναφέρεται σε αυτό. Και, και το ακούω αυτή την κριτική για ένα κόμμα ξαναλώ, που δεν χρωστάει όταν το κυβερνόν κόμμα χρωστάει καμιά πεντακοσαριά εκατομμύρια εκατομμύρια. είναι διαφανή τα χρωστούμενα. Τα ξέρει, είναι γραμμένα. Τα έχουν οι τράπεζε γραμμένα. Ξέρεις, καμιά πεντακοσαριά εκατομμύρια. Δεν μιλάει γι' αυτό. Ε, εντάξει, δεν μιλάει δηλαδή, γι' αυτό. Τα μαύρα ταμεία είναι σκοτεινά ταμεία. Στο σπίτι του γραμμαδμένου δεν μιλάνε για σκημό. Ωραία, τότε δεν πώς θα έπρεπε να επιτραπεί η συμμετοχή στι εκλογέ. Ξανά για την Προεδρία, ενό ανθρώπου ο οποίος, το οποίο αυτό άτομο έχει καταγγείλει ένα τέτοιο θέμα προτού τουλάχιστον ερευνηθεί το πάει θέμα το, αυτό. Πάει, το χάσαμε το μέλλον. Αυτό ήταν. Τα κατάφερε μια χαρά, τα μπουρδουκλώσαμε. Πάμε σε είδηση. Είναι αυτό το ωραίο τραγούδι. Άστε να παίξει. Δώσε, δώσε. Μάτι την αλήθεια, με πιέζει το Ιβάνα. Άκουσα και εγώ την είδηση και παράγγειλα εδώ στο Γιάννη Βενταβαρίνο να βάλει το ε, Watch Close me Now, το οποίο ήταν το τραγούδι με το οποίο άνοιγε τις συναυλίες ο Κρι Κριστόφερσον όταν έπαιζε τον υπερσταρ, τον superstar μια άλλη εποχή βεβαίω, στη μια ταινία που ήταν πραγματικά σταθμό στι μουσικέ ταινίε. Το Sturgeon, στο οποίο. Πρωταγωνιστούσε η Μπάρμπαρα Στρέτζαν και συμπροταγωνιστούσε ο Χρήστο Τζέφρο. Ήταν ο Μέντο Ράστε. Σωστά. Αυτό και έπαιζε λοιπόν, αυτό το τραγούδι. Αυτό λοιπόν ήταν το. Ναι, λοιπόν, το ότι είχα μάτια μόνο για την uh, η κυρία. Θέλει mm. να σου πω τι θυμάμαι την ερμηνεία τη. Εννοεί ή θυμάσαι τον κύριο, για αυτό όχι, λέω. Ναι, επειδή. Κοίτα, θα μπορούσα να σου βάλω να ακούσουμε το αγαπημένο δικό μου τραγούδι από τα δικά του, αλλά το τραγουδάει η Τζάννη, η Τζάννη Τζόπλιν. Έτσι, που είναι το μία Μπόμπι Μαγκή. Αυτό που θυμάσαι από την αρχή. Δεν του λυπάσαι του ακροατέ μα πρωί, Πρόεδρε. Εντάξει, σταματά. Αφού δεν θε να πείτε. Δεν του λυπάσαι καθόλου. Με όλα αυτά που ακούνε, που, που... συμβαίνουν και όλα αυτά, Άς. δεν του λυπάσαι. Και εγώ έρχομαι να, να ρίξω μια σταγόνα, α πούμε, από συνεφίλ κατάσταση. Και. Αχ, και... Τι ωραία ταινία, πραγματικά. Ένα τρόπο να αποχαιρετήσουμε βεβαίω και τον Κριστόφερσον Chris σε μια. Έτσι, προχωρημένη και στα 88 του πόσα ήταν. Γράψα ένα πολύ ωραίο, το διάβασα πριν από λίγο η οικογένειά του. Αν δείτε λίγο ένα ουράνιο τόξο, να ξέρετε ότι είναι ο Κρίστα από εκεί πάνω και σα χαμογελάει. Είναι <ήταν> πολύ γλυκό. <χει> πολύ ωραίο. Αυτό που έχει χάσει το χιούμορ του κυριολεκτικού πρέπει να είναι ο Χάρη Ντούκα πάντω. <χει> Τι, <χει> γιατί το λες <χει> <χει> Γιατί ρε παιδί μου τώρα έχει μπλέξει με του γελιογράφου και κυρίω με τον αγαπητό μας Αντρέα. Ε, και ε, ε, ε, είπα, δεν είπα Μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε Το σχολίασα έτσι αλλιώ. Ε, θέλεις να τα, συν, να, τα, να τα θυμηθούμε λίγο Πάμε Ο κύριο Χάρης Α, Δούκας το νούμερο 7 φέρε. παρακαλώ Το debate με εμφάνισαν πολιτικά νεκρό Βέβαια τώρα διαβάζω ότι δεν εννοούσαν αυτό ακριβώς Αλλά κάτι διαφορετικό Μόνο λάσπη και σκητσογράφους να αφήνουνε περίεργα πράγματα στην ΕΡΤ σαν να είναι ο πολιτικός μου τάφος Τι είναι αλήθεια αυτό που τους ενόχλησε τόσο πολύ Ενώ σε σένα ήρθε αρνάκι ο Δούκας Γιατί τον φιλοξένησες και του πήρες μια συνέντευξη Πολύ ωραία συνέντευξή σα, Αλλά άλλα είπε σε σένα Έκανε εντύπωση ότι σα ενόχλησε και μια γελιογραφία. Πού το είδατε, με ενόχλησε μια γελιογραφία. Για το, το σκίτσογράφο, τον ξέρω πολύ καλά τον κύριο Πετρουλάκη. Ναι, και, και τον σέβομαι βαθιά. Εξαιρετικό, σπουδαίο. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αποτελώ και πηγή έμπνευση. Και σωστά το λέτε, πρέπει να αποτελούμε πηγή έμπνευση. Και είναι σημαντικό να μα βάζουν σε διάφορα από τα πολύ όμορφα σκίτσα του και έχω μιλήσει και μαζί του. Και καμία σχέση δεν έχει, μακάρι να έμει και στα επόμενα έργα Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει μια αντίφαση στην πρώτη και στη δεύτερη. Άλλο πράγμα είπε Πολύ όταν... ευγενικό εκόμβα με τον Χαριδούκα. Σε ε, μάγεψε φαίνεται την ώρα που έπαιρνε ότι... συνέντευξη. Ε, Συνάσπω κάτι. Ε, την τεχνική τη συνέντευξη την έχουμε σπουδάσει κανονικά. Το θέμα δεν είναι να βγαίνει ο δημοσιογράφος να πλακώνεται με τον. Όχι, συμφωνά, είναι να βγάλει, βγάλει τι ειδήσει. Ε, με τι ερωτήσει του. Και αν σου κάνουν τη τιμή. Εγώ δεν θεωρώ για καμιά τιμή για να πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι. Όσο εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, τόσο και αυτοί μας χρειάζονται. Αλλά το πλαίσιο της Ευγένειας απέναντι, ε, πώς να πω, είσαι ο φύλο ξενών, δεν σου στερεί ποτέ το δικαίωμα να είσαι σε ένα hard talk. Δηλαδή να βγάζεις ειδήσει, να ρωτάς πράγματα για να αποκαλύπτεις ποιος είναι ο άλλος. Λοιπόν, μα αυτό εγώ, νομίζω ότι υποθέτει τα τα κάνει επίτηδες ο Χάρη, γιατί ανοίγει καυγάδες... Νομίζω ότι αυτό Κατάλαβα ότι ήταν λάθος να τα βάλει με τον Αντρέα ε, τον Πετρουλάκη και πήγε να το μαζέψει. Μα δεν τα βάλε με τον Αντρέα. Ε, εντάξει. Όχι, τα βάλε με την κοινή λογική και με το χιούμορ το οποίο Α, είναι κακό. Δε. Τώρα, αλλά και σε άλλο πράγμα φαίνεται ότι έχει χάσει το χιούμορ του γιατί βγήκε και κατηγόρησε την κυρία Διαμαντοπούλου για το γνωστό αυτό που άλλοι την, τον είχαν προλάβει. Άκου, άκουσε τι είπε για την κυρία Διαμαντοπούλου. Την Άννα οποία έχει πάθος ξανά με τον Πασόχο μετά από 10 χρόνια Έκανε και διάφορες κινήσεις, ώρα αποφάσεων Με Φλωρίδη, Ραγκούση, με λέει με ένα ΣΥΡΙΖΑ και κάτι τέτοια Και ήδη έχει κάνει με το Ραγκούση κόμμα Προσέξτε φίλες και φίλοι Μη μας θυμάσουνε καμία μπούκα από τα δεξιά Εμείς δεν θα γίνουμε ξανά δεκανοίκη της Νέας Δημοκρατίας Αυτά λοιπόν... Ε... Πράγματι, είχαν κάνει ένα κόμμα για ένα μικρό διάστημα. Κοιτάξτε, τώρα εδώ πέρα ακούσες. δεν νομίζω ότι σε μια προεκλογική ομιλία έχει άδικο που ταχώνει και ο τρόπο που ταχώνει. Δηλαδή, όπω ακριβώ είπαμε πριν, πώ να σου το πω, τα σηκα σίκα και σκάφι-σκάφι. Ναι, αλλά αυτό μία το περίπτωση... προσωπικού. Σε... Για προσωπικά, μιλάω Μα, για τα προσω... Προσω... Του Μα, προσωπικά του δεν άλλου. δεν Μα δεν άκουσα κανένα να βγει να πει για τον Γιώργο Παπανδρέου που και αυτό είχε κάνει κόμμα. Έφυγε από το κόμμα του, το κόμμα των Παπανδρέου, για κανένα δικό του κόμμα. Δεν άκουσα κανένα να να λέει ότι ο Γιώργο είναι προδότη. Και ότι ξέχασε το πασό. Θα σου πω κάτι. Έχει έναν υποστηριχτή. Ποιον? Είναι. Έναν υποστηριχτή που υπογράφει ω έναν ορθόγραφο. Ναι. Το βλέπω κάθε μέρα. Ξέρεις τι έχει γράψει. Με κάνει τρομερή Ότι σε διακόπτω. Ναι. Δηλαδή, τουλάχιστον πες του ότι συμβαίνει το αντίστροφο, να το καταλάβει. Μιλάμε για συνυποψηφίου. Μιλάμε για έξι ανθρώπου που είναι σε μία κούρσα. Και λέει ο ένα για τον άλλο. Αυτό που λέει ο Δούκα για τη Διαμαντοπουλο. Το φαντάζομαι δεν προκαλεί έκπληξη σε κανέναν. Και Διαμαντοπούλου βέβαια βρήκε έναν τρόπο να απαντήσει. Ναι, ναι, ναι. Στην άκου την απάντησή Ήταν νομίζω προσίγωρη. Θα του έλεγα να μην πείσες κιλοκαυγάδες, γιατί δεν τον βοηθάνε ούτε τον ίδιο ούτε τον Πασό. Και να του θυμίσω ότι αυτό ήρθε στο γραφείο μου για να ξεκινήσει την εκστρατεία του ως Δήμαρχος, στην οποία τον στήριξα απολύτως και δημόσια και με Επομένως, μαζί ήμασταν. Δεν ξέρω τώρα τι έπαθε. Ναι. Εγώ θέληκα να μην κολλήσει η ΣΥΡΙΖΑ. Και μεταξύ μας Γιώργο, εγώ νομίζω ότι τελικά δίκιο έχει ο <ιλίδι> <γιλίδι> Ναι ναι. Δεν το πιστεύεις. Άκουσα Οχι, Όχι, όχι. Έχω... Γερουλάνος, <γιλίδι> <Λέρω, γιλίδι> το νούμερο 14 παρακαλώ. Καμιά φορά καταφεύγει κανείς εντάσεις για να τραβήξει τα φώτα τη δημοσιότητα Αλλά εδώ ε, οφείλουμε όλοι να υπερασπιστούμε πρώτα απ' όλα το ΠΑΣΟΚ Και την προπτική ο κόσμος περιμένει από μας Να δει ότι την επόμενη μέρα θα πορευτούμε μαζί Ότι θα αξιοποιήσουμε όλα τα στελέχη που έχουμε στη διάθεσή μας Ότι δεν θα είμαστε απλώς, εγώ και η παρέα μου που κάνουμε κουμάντο Επιτέλους το ΠΑΣΟΚ πήρε μπροστά έτσι έχουμε <laughs> πολιτική συζήτηση για τα θέματα της χώρας Για το πού θα βρεθεί η χώρα μεθαύριο Για το έτσι. πώς θα κυβερνήσει το Πασόχο όταν ξανάρθει στην εξουσία Την Κυριάκη που είναι η πρώτη ε, εκλογική αναμέτρηση Που είναι και οι έξι μαζί για, Προφανώς πάνε για δεύτερο γύρο Δεν φαντάζομαι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάποιο να πάει στο 50 Η όξυνση δεν είναι απλά αναμενόμενη θα έλεγε κανένας ότι είναι σχεδόν απαιτητή Διότι πήγανε πάρα πολύ χαλαρά Μέχρι το debate Δηλαδή κάνανε ένα Δε... πολιτισμένο debate ναι, ε, Μίλησαν ναι. σοβαρά Δεν είχε ανοίξει ρουθούν Διαφώνησαν σοβαρά okay. Και επειδή αυτό φαίνεται δεν τους έφτανε ή δεν τους άρεσε Όχι Τώρα τα, τα έχουν κάνει Θυμά κουκκι σε, Τελικά ο Αντρουλάκης έχει δίκιο Θυ... Και θα σου πω γιατί ο Αντρουλάκης λέει κάτι Ναι μες σε διακόψω Που λέει και ο Γιώργος <laughs> <laughs> Έλα τι έχει να πεις π Νίκος Αντρουλάχης. Το Πασόκ είχε για όλα συγκεκριμένε θέσεις. Και αυτή η δουλειά δεν μπορεί να υποτιμάται. Γιατί αυτή η δουλειά θα μας φέρει στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση δεν θα μας φέρουν ούτε οι κραυγές, ούτε η θεωρία συνωμοσίας, ούτε οι πονηριές στα social media. Θα μας φέρει σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Λοιπόν, με δύο κουβέντε αν μου επιτρέψεις να σου πω ένα Άρα. πράγμα που σου είχα πει πριν ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Και ιδίω για τον debate, ότι ο καθένα έχει μια πολιτική που λέει έχουμε τον Ανδρουλάκη αντίπαλο, αλλά ο καθένα από εμά έχει και έναν άλλο στόχο. Είναι σαφέ ότι η με Δούκα, ο Δούκα με τη Διαμαντοπούλου, εγώ και το Γερουλάνο συμπεριλαμβάνω ακριβώ την ίδια ομάδα, συναγωνίζονται για το αν θα περάσει κάποιο στο δεύτερο γύρο. Ο Ανδρουλάκης φαίνεται ότι έχει τον αέρα τη Προεδρίας, και όχι μόνο το δημοσκοπικά, και σου λέει στο δεύτερο γύρο θα είμαι πως θα είμαι με τη σοβαρότητά μου και ισχυριζόμενο ισχυριζόμενος αυτά που ισχυρίζομαι μέχρι τώρα. Του έχει πάει και καλά έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν του έχει γράψει κανένας κάτι πολύ αρνητικό. Το πρόβλημα για τον Ανδρουλάκη είναι μόνο ένα, να πείσει ότι αυτός είναι καλύτερος από τους άλλους στο επίπεδο που κυνηγάνε τη δεύτερη θέση, την πρώτη θέση να είναι πρωθυπουργής Οι άλλοι μεταξύ τους μπάμπουν έχουν αλλούς διαφορές. Ναι. Τώρα, η έκπληξη θα είναι αν στι 6 μέρες που απομένουν πιστούν να πάνε να συμμετάσχουν στι εκλογέ του ΠΑΣΟΚ πολύ περισσότεροι γυναίκε και άντρε από όσου περιμένουν. Περιμένουν 300.000, 300, 300 κάτι. Ο Πέτρο Ευθυμίου ήταν από του πρώτου που ναι. είχαν πει και ο Σκανδαλίδη ναι. που είχαν πει ότι θα είναι πάνω από 300 Ξέσαι, και είμαι μαζί του. Θα π... είναι πάνω από 300. Σε, με, με ρωτάνε γιατί ρωτά αυτού. Ποιο θα ρωτήσω από αυτού που έχουν μετρήσει 100 φορέ. Αυτού που έχουν δύο εκλογέ να έρχονται να φεύγουν, μπροέ να φεύγουν, να φεύγουν και οι δυο. Και είναι και άνθρωποι με μυαλό. Μπράβο. Και είναι Έτσι, και κλειστό. Έτσι. Δηλαδή, μυαλό και για την καρδιά δεν μιλάμε, παλιά, διότι η καρδιά πράσινη, τι να σου πω, δεν ήξερα ότι υπάρχει, αλλά με αφήσει. Καλά, αυτούς... εντάξει, τώρα άμα μιλήσει για το σκαδάκι, αν έχει πράσινη καρδιά. Θα... Έχει πράσινη. <laughs> να σου πω όμω παλιότερα. Τώρα, καμιά φορά λέμε τέτοια και φαίνεται η ελληνικία μα. Εγώ, αν ήθελα να μάθω κάτι για το πώ πάνε στα ισοκομματικά του Πασόκ από τέτοια άποψη εννοώ εμβέλεια και επιρροή, θα <laughs> το λεω σανταν Βιερειρ ε, εντάξει, είχε, Α, είχε, είχε την είχε, δική του οπτική Ο, αυτό, ο παρασκευάς ναι, είχε δική του έτσι, οπτική Θα έτσι, εκείνο τούτο τάλλο Η δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας Μπουρου μπουρου μπουρου Διαφορά τέτοια Σου έλεγα όμως ότι πιστεύω ότι τώρα Πάει η συμμετοχή στο ΠΑΣΟΚ για ρεκόρ Και θα είναι πάρα πολλοί Εκείνοι οι οποίοι Στις εκλογές του 19 Στις εκλογέ του Περσινέ, Ψήφισαν διάφορα κόμματα και που τώρα θα πάνε να ενδιαφερθούν για την ανάδειξη στο ΠΑΣΟ κάποιου που κατά την εκτίμησή του αξίζει. Θα έχουμε έκπληξη. Εννοείς θετική έκπληξη. Από, από, ε... από πλευράς κόσμου, γιατί αυτό ε... είναι θετική, το ζήτημα. Θετική, είναι εμένα μου είναι όλοι πολύ συμπαθείς. Δόξα το Θεό δεν έχω, δηλαδή μεταξύ των υποψηφίων του ΠΑΣΟ. Σώ... Από δεν λέω για τα πρόσωπα. Ναι, ναι, ναι. Από α, α, εντάξει, εντάξει, ναι θα είναι θετική, ναι, ναι. ναι. Το να συμμετέχουν στι διαδικασίε είναι ο μόνο λόγο για τον οποίο μπορώ να δεχτώ αυτέ τι ανοιχτέ διαδικασίε. Γιατί του το έλεγα για τι προάλλε ότι δεν είμαι βέβαιο ότι διευκολύνουν τη δημοκρατία. Εγώ πιστεύω στα κόμματα, πιστεύω στι διαδικασίε του. Βεβαίω τα κόμματα πρέπει να έχουν καταστατικά που στα βασικά του άρθρα να είναι με νόμο δεδομένα και να λειτουργούν δημοκρατικά και όχι αρχηγικά. Αλλά τέλο πάντων αυτό δεν θα το δω εγώ. το προλάβω. Υπάρχει και η άποψη μου. ένα κόμμα να λειτουργεί αρχηγικά. Mm -hmm. Νομίζω ότι. Ας πούμε και το κόμμα των Δημοκρατικών και των Εμπουπλικανών, που είναι κόμματα πολύ, συγκρο... μιλάω για τι Που είναι πολύ συγκροτημένα κόμματα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε όμω Γιώργο έχουν ιδιαίτερο ένα εντελώ ένα ιδιαίτερο. Έχουν, ιδιαίτερο έχουν αρχηγισμό στο όριο, έτσι. Να σου πω για κάτι. Και ακόμα... Τόσο πολίδιο διότι για πήγαινε να αντιβεί σε ένα Σένατορ ή σε ένα βουλευτή στι Ηνωμένε Πολιτείε. Γνωρίζει ότι έχουν δικαιώματα και οι άλλοι. Ναι, δηλαδή ακριβώ, λειτουργούν. Λειτουργούν τα κόμματα, διαφορετικά είναι... σώματα, αντίπαλα κάποτε. Ναι, τα κόμματα πάντο είναι αρχικά, σε πολύ μεγάλο τα κόμματα. Έτσι, η λειτουργία τη δημοκρατία όμως έχει πάρα πολλέ δεκλίτε. Και επειδή μιλάμε γι' αυτό και ήθελα να σα το πω στο πρώτο μέρο που συζητούσαμε για την εφηβική εγκληματικότητα και την έξαρση που έχει. Όλοι αυτοί οι άνοδος τη ακροδεξιά στην Ευρώπη και μιλάω για ακροδεξιά, χωρί εισαγωγικά, Δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι χαρακτηρίζονται ακροδεξιή, πάρα πολύ σκληρή. Εχθές είχαμε το θρίαμβο στην Αυστρία, που αμή τι άλλο δεν Η Αυστρία έχει και πολλά ράματα στη γούνα της. Να θυμίσω ότι ήταν και... Από εκεί από... ο Χίτλερ ήταν. Ήταν ότι... και επειδή καταχόταν ο... ό, δηλαδή, από ένα χωριό της Αυστρίας. Όχι μόνο. Τι σε εσύ παιδάκι μου, που το σκέφτηκε αυτό. Πού το μαθαίνεις αυτά και έρχεσαι. Κί... Ο Χέρμπερτ Κίκλ εχθές λοιπόν που πιάσε παρακάτω 30 τσεκαεκοσύνη και κάτι, έτσι και πρώτο κόμμα και τα λοιπά και τα λοιπά, ένας πάρα πολύ σκληρός, ακροδεξιός, όπως θυμάσαι όπως διδάγαμε την προηγούμενη φορά για τη Βα... Βα... Βαϊδενβέργη, ήταν για το κρατήριο της mm -hmm. Ανατολικής Γερμανίας, που επίσης είχε βγάλει κάποιον ο οποίος είχε καταδικαστεί για ένα Όλο αυτό το πράγμα θα πρέπει να μα προβληματίζει. Γιατί δεν μα προβληματίζει. Μας προβληματίζει, Δεν μας προβληματίζει. Ε, Πώ δεν μα προβληματίζει το αγίδα. Γιατί, γιατί το ποτίζουμε το δέντρο. Γι' αυτό το λέω. Το ποτίζουμε το δέντρο. Ναι, Αυτέ οι στάσει, αυ, αυ, αυτό το αδιέξοδο που υπάρχει, ότι υιοθετούμε πάρα πολύ εύκολα βία, ακραία βία ή δικαιολογούν πάρα πολύ εύκολα πράγματα. Αν σαπίζει ένα ε, μετανάστη το ξύλο και τον πα από το μήμα, σε τμήμα που δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει και γι' αυτό είμαι και δεν πολύ ξέρουμε. επιθεκτικός. Δεν το θέμα με το ότι τον βρήκανε και ότι ενδεχομένως έχασε τη ζωή του αποναρκωτικά ίσως και να είναι πραγματικό αλλά τουλάχιστον θα κάνουνε δε και ναι, ελπίζω αλλά, να βγάλουν κάτι. Ξέρεις, κάτι δηλαδή που να πείθει ότι έχουν καταλάβει ε, τι έχει συμβεί. Υπάρχει μια ερώτηση ας πούμε γιατί αυτός ο άνθρωπος ε, απεβίωσε μέσα σε ένα κρατητήριο χωρίς κάμερες και ήταν το μόνο σημείο. Αντί να είναι σαν ένα νοσοκομείο. Ήταν το πρώτο πράγμα, ήταν ναι, η αντίδρασή μου όταν μου το πει, εγώ δεν το είχα παρακολουθήσει. Σου λέει, Εμένα το ερώτημά μου είναι αυτό. Πρώτον, δεν φύγανε, δεν τον κάνανε μεταφορά σαν Μα είναι και βλακία του. Γιατί του έμεινε ο άνθρωπο και τώρα είναι και οι ίδιοι, αν είναι όντω αθώοι, είναι και οι ίδιοι ακάλυπτοι. Ο Ξεχωρίδη, πάντας ο Υπουργό, έτσι. Το έστειλε το θέμα στον Συνήγορο Τιπολίτη. Αυτό που ήθελα να σου πω όμω και το κλείνω για πλατείασα, είναι ότι. Δεν μπορείς να αποδέχεσαι τη βία και μετά να ρωτιέσαι γιατί βλέπεις, ας πούμε, να υιοθετείται από πιτσιρικάδες, από-από-από. Είναι αυτό που λέγαμε και παλιότερα και μάλιστα μένα με έβριζε και το εξοκοινοβληφτικό κομμάτι που έλεγα η βία είναι βία, η βία είναι καταδικαστέα, άμα καταφεύγουμε στη βία, παιδιά, άστα να πάνε. Λοιπόν, η, η υιοθέτηση ή η ανοχή στη βία, βία θα γίνεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Η βία δυστυχώ υπάρχει, όπω ξέρει, είναι μέσα στην κοινωνία. Είναι μαμί τη ιστορία που άκουσε, που το ακούγαμε να λέγεται και δεν καταλαβαίναμε τι εννοεί ο άνθρωπο που το είπε. Ε, αλλά η Αυστρία δεν έχει. Η Αυστρία είναι μια υπέροχη χώρα. Είναι, είναι πραγματικά στο κέντρο του πολιτισμού μα. Αλλά βλέπει ότι και σε αυτό το κρατήδιο τη Ανατολική Γερμανία τη πρώην, τη Γερμανία που έλεγε, κατέβηκε και κέρδισε η Σάρα Βίκκεμ Χέντ, κάπω έτσι mm. είναι το όνομά τη η οποία ήταν ένα από τα πολύ προβεβλημένα στελέχη, νούμερο ένα στους αριστερούς ε, της Γερμανίας, έφτιαξε δικό της κόμμα με το όνομά της και η οποία έχει δύο θέσεις που μας εκπλήσουν, εμένα τουλάχιστον. Η μία είναι ότι δεν θέλω άλλους μετανάστες, η άλλη είναι είμαι φίλη με τον Πούτιν. Ναι. Βλέπεις δηλαδή ότι τα πάνε πολύ περίεργα και πολύ δεν είναι εύκολο να αντακρίνουμε με τα κριτήρια του παρελθόντος. Χρειαζόμαστε καινούρια μάτια, καινούριο τρόπο να δούμε την καινούρια πραγματικότητα που υπάρχει και διαμορφώνεται στην Ευρώπη και στην Αμερική, Κατε... διότι και στην Αμερική ο Τραμπ τα ίδια λέει με τη Σάνα. Κοιτά ότι το... το μεταναστευτικό κομμάτι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που χρειάζεται μια απάντηση και δεν είναι ότι οι άνθρωποι είναι πρόβλημα, το μεταναστευτικό είναι πρόβλημα. Δηλαδή, έχουμε τον πόλεμο τώρα ας πούμε, που επεκτάθηκε και έβγαινε προ... από τα όρια του Ισραήλ και πήγε στο Λίβανο. Δεν θα υπάρξει από εκεί κόσμο που θα σηκωθεί να φύγει και θα ψάξει να βρει μια άλλη μέρα, Θα να σου πω όμω κάτι. Δεν ξέρω τι τον... έχει απομείνει για, να φύγει για, για, τον... Μας. για τον Αυστριακό. Διάβαζα το πρωί. Ε, μου έκανε εντύπωση, παιδιά, ο άνθρωπο επένδυσε πάρα πολύ στον αντιεμβολιασμό. Ήταν από αυτού που βγαίνανε ανοιχτά και μάλιστα τώρα έχει και μια θέση ότι. Όσοι θεωρούν ότι έχουν, έχει πάθει κάτι υγεία τους από το εμβόλιο, να πάρουν αποζημίωση. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι μιλάμε για πρόσωπα, τα οποία έρχονται από εκείνο το χώρο, όπου λες άλλο πράγμα είναι να ακούσεις έναν καθηγητή, όπως ακούγαμε εδώ το Δημήτρη Γκούβελ, να λέει Παι, παιδιά δεν έχει ακολουθουθεί η κανονική αδειοδότηση του εμβολίου, και υπάρχουν ερωτημάτα κλπ. Και, και, και να ακούσει έναν ο οποίος λέει ότι το εμβόλιο έχει τσιπάκι, το οποίο θα αν σε κάνει πήξαν, να ψευδεί ψευφίζεις... ναι, Αυτό. Και ο Πολάκη δοξάστηκε στα... όταν ήρθε η ιστορία εκείνη και χρειάστηκε να γίνει το εμβόλιο. Και ο Πολάκη, όπω ξέρει, όπω θυμάσαι δηλαδή, είχε πει διάφορα παράδοξα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι τα εμβόλια δεν είναι απλό πράγμα. Δεν θέλω, είναι να... Δεν θέλω να συμφωνήσω, αλλά άμα ανοίξουμε την κουβέντα για το τι ακριβώ έλεγε ο Πολάκη, θα φάμε την εκπομπή. Τι να φάμε, δεν έχουμε. Ας... Ένα λεπτό έχουμε να φάμε. Να αν πω, έχουμε, έχουμε... αν να έχουμε, έχουμε, να έχουμε ένα λεπτό δε... τώρα. Να σε διευκολύνω να πει κάτι να με διευκολύνεις. για να νιώσει πιο ασφαλή για να πάω και εγώ να σου φέρω τον έλλεινική. Έτσι, νέο. η στιγμή για το νέο τη ημέρα είναι τώρα και ενημερώνουμε ότι με κάθε νέο συμβόλαιο κατοικέ από την εθνική ασφαλιστική εξασφαλίζεται κυρίες κυρίε και κύριοι 15% έκπτωση, κερδίζεται κυρίες και κύριοι επιπλέον μείωση στον έμφυα. Η εθνική ασφαλιστική ένα, έχει ένα πρόγραμμα για όλου που προσφέρει ανάλογα με τι ανάγκε, πλήρη προστασία σε φυσικά φαινόμενα, δωρεάν υπηρεσία επίγουσας τεχνικής βοήθειας και ακόμη 40 καλύψεις εθνική ασφαλιστική μία λέξη τελεία gr Και κοντά μας είναι και η με τον πρωτοποριακό ψυχτιαφής ο οποίος έχει ε, τη δυνατότητα να σας προσφέρει το νερό σας φιλτραρισμένο με το φίλτρο άνθρακα να το πάρετε στη θερμοκρασία περιβάλλοντος ή κρύο ή ζεστό να αποφύγετε τα πλαστικά μπουκάλια και αν θέλετε να μάθετε περισσότερο για την εξαιρετικά έτσι, φιλική χρήση του ε, πρωτοποριακού ψυχθιαφίστρου Ριέμπο Γόντερς 801 11 34 34 34, -34. Και είδες ε, ο Σωτήρης εδώ γράφει, δυστυχώ τα σημερινά παιδιά είναι πολύ σκληρά Το βλέπω έξι χρόνια από το γιο μου που είναι έκτη δημοτικού Ο Covid κλεισμό σε συνδυασμό με την τραπ βγήκε μια μαυρίλα στα παιδιά. Είδε πόσο COVID ο COVID κλεισμό, ο οποίο mm. είναι πραγματικά ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί το ξέρουμε. Καλημέρα και στο δωρέ. Έχει ξαναγίνει στην Αυστρία, φίλητα του Χουδαλάκη, το 99 με τον Γκέρκ Χάιντερ, όταν επέβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώσει με αποτέλεσμα την αποχώρηση του κτλ. Ε, Νόμιζα ότι έχουν πάρει διδάγματα από τα προηγούμενα. Αυτό πίστευα, αλλά μπορεί να. Όχι, μπορεί. Προφανώ έκανα λάθο. Ε oh κύριε, οι πισυνοί μου μες πρόβλη. να πείτε στους να μης πρόβλη, γιατί την τους Μα είναι και αυτοί. η τους τους πρόβλη. Έτσι είναι η αν ενοχλείς, το Είναι ο δεν που και μιλάμε Κύριε, στο διάδρομο! διάδρομο. Που προσπάθεις να πάσεις στην σχαινέμη! Να προχωρήσω κύριε! Που να προχωρήσεις! Στο διάδρομο! Ποιο διάδρομο! Ποιο διάδρομο. Βλέπεις ή κανένα διάδρομο, Πού στο διάδρομο τον ή εσύ στο διάδρομο! Γιατι εννοείς διάδρομο σε πιον φορά δεν είναι διάδρομος! Εν σας ελκόλη! Καλά ρε, κύριε! Μην κάνετε έτσι! Δεν σας πιάσαμε κι από τη μύτη! Μόνο από τη μύτη δεν με πιάστη! Από όλες τις με πιάσανε. Για κυτάρα σαν βροχόλου. Έτσι, για να θυμόμαστε και μερικού χαρισματικού. το οποίος, όπως ο Ρεδές Μακρύς, που γεννήθηκε με μια τέτοια μέρα μέσα σε ένα λεωφορείο και στην μια ολόκληρη ιστορία, είτε στην ουρά, είτε από εδώ, είτε από εκεί, με τεράστιο ταλέντο πραγματικά. Γεννήθηκε με τέτοια μέρα. Να θυμίσουμε σε όσου τα ξέρουν καλύτερα από εμάς, σίγουρα, ότι στην Αυστρία τώρα το αποτέλεσμα του σοσιαδημοκρατικού κόμματος είναι το χειρότερο από τότε που υπάρχει σοσιαδημοκρατικού κόμματος. Και καθίζει κό. σε το κεντροδεξιού κόμμα. Και το κεντροδεξιό το οποίο κυβερνά, χάνει την πλειοψηφία. Χάσαν 12 μονάδες περίπου. Ναι. Και υπάρχει ένα θέμα τώρα, ποιος θα κυβερνήσει. Λογικό είναι ότι αυτός που είναι πρώτος, ο οποίο και αυτό είναι φίλο του Πούτιν, εκτός από όλα τα άλλα ε, θέλει να κυβερνήσει Και θα, γίνει, θα πάμε για αστάθεια στην Αυστρία Πάντως πάμε, επειδή πρόκει. πολλές φορές αναφέρεσαι στον Πούτιν ε, Μετά την εισβολή στην Ουκρανία Ο Πούτιν έχει βγάλει κέρατα, ουραίες και όλα τα άλλα σχετικά Πριν Τι εννοείς δεν, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ότι είναι ο δαίμονας Είναι ο διάβολος, Α, είναι ο κακός, είναι ο σατανάς Σου θυμίζω ότι ο Πούτιν πριν ήταν παγκόσμιο ηγέτης, ήταν συνομιλητής όλων ε, ήταν αυτός που έδινε το φθηνό φυσικό αέριο στην Ευρώπη κτλ Όπω Όπως επίσης ότι το να βρίσκει κάποιος και την αντίδραση, στην αντίδραση της Ρωσίας αιτιολογίες για την εισβολή δεν το κάνει πουτινάκι, που βλέπω μια εύκολη... Όχι βέβαια, ε, ναι, ναι, ναι, είναι ναι, ναι, αυτό, ναι. Ο άλλο επειδή είπε ότι ο Αζόφ, πούμε, είναι, ήταν πούμε, έτσι. Μην τρελαθούμε δηλαδή Περίμε, περίμε, μην τα μπερδεύουμε Α, μην τα Εγώ είναι... έχω την ίδια άποψη για τον Πούτιν από τότε που αναδείχθηκε ε, Αλλά αυτό είναι προσωπικό θέμα και δεν ενδιαφέρει τους ανθρώπους που μας ακούνε Από εκεί και πέρα αυτά που λες είναι σωστά Όντως, χρησιμοποίησαν τον Πούτιν και τους φυσικούς πόρου της Ρωσίας Για να κάνουν ράλι στην Ανάπτυξη στην Ευρώπη, οι Γερμανοί κυρίω, όχι άλλοι. Ναι, και όταν ρωτήθηκε η κυρία Μέρκελ Ο καγκελάριο γιατί το έκανε και τα λοιπά, απάντησε ευθέω ότι ήθελε να ευνοήσει τη γερμανική βιομηχανία. Ναι, ναι. Και όσοι λέγανε και ήταν αρκετοί αυτοί, αλλά δεν ακουγόντουσαν ότι δεν είναι δίκαια αυτά τα πράγματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, εμεί τρέξαμε να φέρουμε το φυσικό αέριο το ρώσικο για να κάνουμε ό,τι και οι Γερμανοί. Το φέραμε. Δεν το φέραμε. Με τη φτύνια που το είχαν οι Ρώσοι. Το φέραμε το ρωσικό, εμεί το αζέρικο φέραμε. Το αζέρικο φέραμε. Ε, έχουμε από όλα. Και το ρώσικο ήταν ρωσικό ρωσικό ρωσικό ρωσικό ρωσικό που ένα. Η φτύνια είχε Αμερικάνικο. White, λέγω, <σχ> ο Γουάιτ, η ο κύριο που έστελνε ο Πούτιν εδώ και πήγαινε στο μαξί μου και μου κουβέντιαζε <σχ> με του αμαρά. Ναι, ναι. Είχαμε Έτσι, και μία εναλλακτική και από την ώρα του πολέμου ευτυχώ την είχαμε. Το θέμα τη εισβολή όμω ενό κράτου σε ένα άλλο είναι απόλυτο. Δεν το συζητάμε. Διότι η εισβολή δεν έχει σημασία αν είναι μεγάλο, αν είναι μικρό το κράτο, η εισβάλλει σε ένα άλλο. Τελεία, <σορίζον> παύλα, πάμε παρακάτω. Δεν θα παρακάτω. διαφωνήσω εγώ μαζί. Ειδικά για την Ελλάδα δεν, δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω. Λέω απλώ ότι ακούω κάποια κριτική. Α πούμε ο Θάνος Τώρα, προφανώ ο Θάνο μου δεν θα εκφράστηκα εγώ σωστά. Και ο Πούτιν κατάτησε να έχει το Ιράν, την Κορέα, τη Συρία. Ποιο παγκόσμιο ηγέτη, ρε παιδιά. Ο Πούτιν είχε και πριν το Ιράν. Αυτή είναι η πλάκα. Ενώ λοιπόν είχε το Ιράν. Ε, εντάξει, όχι, δεν ήταν οι ε, ε, του. Άσαν να αναπτύσσουν Βεβαίως. τα τελευταία χρόνια Εξ ανάγκης Βεβαίως και σου θυμίζω ότι πάρα πολλές Από τις οργανώσεις που σήμερα ε, Ονομάζουμε τρομοκρατικές κτλ Είχαν σχέσεις με τη Ρωσία Και ο Πούτιν δεν μας ενοχλούσε καθόλου Ήτανε παγκόσμιος ηγέτες Μα δεν λες δεν δε μας ενοχλούσε, τον είχαν δεν ενοχλούσε Πρόσωπο της χρονιάς yeah. το Time ήταν Αν θυμάμαι και καλά δηλαδή Γιατί από αρχιγηλίκια και καλά λόγια για τον Πούτιν Πρώτος λέει σε επιρροή και δεν ξέρω τι άλλο Ξαφνικά λοιπόν γίνεται αυτή η στραβή που είναι πάρα πολύ στραβή Γιατί έχεις να κάνεις με επίθεση σε μια άλλο κράτος Ο Πούτιν από εκεί που ήταν εφίλος έγινε εχθρό. Ε, καλά δεν κάπως βλέπω, έτσι γίνονται δε... οι εχθροί και οι φίλοι δεν βλέπω την ίδια αντίδραση στην περίπτωση του Μπίμπι Νετανιάχου. Ωα, μην το λες. Δεν βλέπω την ίδια μην αντίδραση. Μην το λες. Δεν τον ευστηρίξανε χθε οι Αμερικανοί. Όχι, οι Αμερικανοί ε, ναι. είπανε δεν ξέραμε τίποτα, δεν είχαμε συμφωνήσει ποτέ και το είπε και ο Μπάιτε, νομίζω, κάπου εκεί που ρωτήθηκε ναι. ότι του είχε πει να, να πάει για ειρήνη και, και μετά, να καθίσει να συζητήσει. Και μετά, πετάνε τα F-15, ε, προφανώς είναι μια Μεγάλη επιτυχία για τι Ισραηλινέ δυνάμει. Καλά, είναι εντυπωσιακό: επιτυχία τώρα. Ε, επιτυχία είναι. Ο Ναστράλα είναι ο παγκόσμιο τρομοκράτης ο πρώτο. Αυτό λέω. Ένα το... κάθαρμα ήταν, ναι, αλλά είναι. εν πάση περιπτώσει δεν ξεχάσουμε τώρα μ, μ, την εξόντωση μ, του καθάρματο. Άθρωπο... Το θέμα είναι ότι μαζί πεθαίνουν και άλλε εκατοντάδε άνθρωποι. Ναι. Αυτό Εγώ έχω λίγο περισσότερο σεβασμό στους νεκρού πάντα, αλλά αυτό το ξεπερνάω γιατί είναι μια. Διαφορά στην προσέγγιση μα. Ο Νασράλα ήταν ο στόχο των Ισραηλινών. Οι Ισραηλοί για να τον εξοντώσουν, εξόντωσαν και δεκάδε άλλου ανθρώπου που πιθανόν να μην είχαν καμία σχέση. Ε, είπαμε, Έτσι. Και αυτό έχει με ένα το... πολύ πιο χαλαρό τρόπο. Για να είμαστε σαφεί αυτόν. Για λέμε. να μην αρχίσουν οι βλακίε, γιατί διαβάζω και κάτι βλακίε. Παιδιά, δεν είναι κανένα. Δεν ξέρω. Για μένα πάντως μιλώντα με του Ισλαμοφασίστε δεν είμαι, δεν είμαι και δεν θα είμαι ποτέ. Τέλεια. Για να μην μπερδευόμαστε Άρα, τώρα σε αυτά που λέμε, γιατί εδώ τα λέμε γιατί κουβεντιάζουμε ελεύθερα και όπω μα έρχονται, δεν καθόμαστε τώρα να κάνουμε σκρίπτη μπροστά μα, έτσι δεν τα έχουμε προγραμματίσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ γενικώ ανθρώπου οι οποίοι προκειμένου να επικρατήσει αυτό που έχουν στο κεφάλι του δεν σέβονται την ανθρώπινη ζωή, δεν σέβονται τον πολιτισμό, δεν σέβονται τίποτα απολύτω και του ρίχνουνε βορρά. Όσο και αν του λατρεύουν αυτοί που πέφτουνε βορρά στα όπλα και στο σκοτωμό, δεν μπορείτε να τους εκτιμήσω ποτέ. Πάντως και αυτή η ιστορία, ρε παιδί μου, αντιμετωπίζεται, λες και βλέπουμε την τελευταία έκδοση του PlayStation, έτσι. Δηλαδή, αδιάβαζα τις αναλύσεις για τη διατρητικότητα των βομβών. Ε, καλά, να μην στα αναλύσουν το... οι άνθρωποι που τα ξέρουν. Ε, Έχει σαν δίκιο. Θα το κάνω κι εγώ. Αφού η... το στρατηγείο του... Του δολοφονηθέντο από τον Αϊτρανιάχου, για να το πω έτσι, όπω φανταζόσουν και εσύ ότι θα το έλεγα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σου λέω, δεν θέλω να το επαναλαμβάνω, γιατί οι νεκροί είναι νεκροί, έχει αυτό. Αλλά ήταν πιο πάνω, όταν οι Ισραηλοί προμηθεύτηκαν τι βόμβες αυτέ που πάνε πιο κάτω, το πήγανε πιο κάτω. Και από πάνω μένουν αθώοι άνθρωποι. Μένουν κάτοικοι, κανονικοί. Ε, ναι. Είναι λέει στα 65 μέτρα. Ναι, ναι, ναι αλλά από πάνω μέ παιδιά. Ναι. και από πάνω λέει, ε, ε, <coughs> ακούω και το επιχείρημα ότι η Χεσμπολά, ε, που για το δυτικό κόσμο είναι μία τρομοκρατική οργάνωση, ε, χρησιμοποιεί λέει, τους αυτούς ως ε, ασπίδα. Ε, μα όταν πηγαίνεις, Ά, μα άμα, πας να φτιάξεις, άμα πας να φτιάξεις το κρυσφύγετό σου κάτω από ένα παιδικό σταθμό, με συγχωρείς πώς θα τον πω δηλαδή. Έχουμε τα δικά ε, μας παιδιά, εδώ να τσαγωνόμαστε. Έχεις βάλει το ωραίο τραγουδάκι ναι. αυτό τώρα για να ηρεμείς στην ε, ατμόσφαιρα καλά ότι, έκανες. Ο, ότι πραγματικά έχουμε τα δικά μας για να τσαγωνόμαστε. Μου κάνει εντύπωση με, ποι, με, με ποια ένταση μπαίνουν οι φίλοι ακροατέ εδώ του αληθινού ραδιοφόνου σε οποιαδήποτε αντιπαράθεση. Αυτό, ας πούμε, λέει ο δεν θα έπρεπε έξω με κάποιο τρόπο. Πώς ας το πω να μην ρίχνουμε και φωτιά. Δεν μπορεί να τροφοδοτήσει μια διαρκή ένταση και καβγά και τοξικότητα Στους και. Μας. Όχι, όχι, όχι. Δεν το λέω για σένα. Το, το λέω γενικά. Ε, μια τοξικότητα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τη Μέση Ανατολή που είναι ένα πράγμα τόσο σύνθετο. Που δε, δηλαδή, είπαμε, διαβάζεις... Γι' αυτό χρειάζεται και... να σταματήσουν οι να Αύριο πω, το πρωί. Να σου πω μια βλακία Και ξέρω, θα στείλουμε πάλι δύο-τρει φιλί τα δικά του μηνύματα. Όπου επικρατούν σκληροί οι λύσεις που δίνονται είναι σκληρότερες. Μαζί σου. Όταν έχεις ανθρώπους που είναι αγκραίοι, είναι ποτισμένοι στο μίσος, έχουν μεγαλώσει πάνω στο αίμα και στο θάνατο των προηγούμενων, τι περιμένεις ακριβώς να γίνει? Μα γι' αυτό, το, γι αυτό είπαμε ότι και ο Σάρον και, και πολλοί άλλοι ηγέτες εκεί των διαφόρων πληθυσμών και δοξασιών, είπαμε ότι ήτανε... Του είπαμε ότι είσαστε φοβεροί και τρομεροί, όταν κάθισαν και συζήτησαν και βρήκανε μια ειρήνη. Χρειάζεται τώρα μια καινούρια ειρήνη. Νίκο, να τα ακούσε παρακαλώ όλα. Αυτό που συζητάμε τώρα, ελπίζω να σε καλύπτει. Το Ισραήλ έχει προπολού, προπονά πολλού, προ, κλείνει χρόνο. Έχει ξεπεράσει τα όρια τη αυτοάμυνα. Κάνει επιθετικό πόλεμο στο Λίβανο για να καθαρίστηκε η Έκανε, ε, είπαμε τη λέξη γενοκτονία, κάποιοι είπαν εθνοκάθαρση. Όποια λέξη και αν χρησιμοποιήσει στη Γάζα. Αυτό είναι η σοπέδος, είναι, πριν μιλάμε για έγκλημα πολέμου. Και δεν νομίζω ότι ετοιμασίσαμε ποτέ τα λόγια μας. Go, you... Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον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 Με τα υπέροχα μουσικά θέματα που έχει γράψει ο Ένιος Μορικών έχουμε παίξει πολλές φορές. Η αλήθεια είναι ότι εδώ χαϊδεύει αυτό το θεϊκό πλάσμα που γεννήθηκε σας σήμερα. Μιλάω για τη Μόνικα Μπελούτση. <Κι> Και όσοι θυμάστε την κάμερα πώς κυλούσε πάνω στο σώμα της με την μαεστρία του Τωρνατόρου στο μα, στη Μαλένα. Ε, εντάξει, <Κι> νομίζω ότι είχε πολλά κέφια ο Θεό. Με γενικά η μπάκη. Ο, ο, ε... ο Θεό, δηλαδή είχε κέφια. Εμεί εκεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε το κεφί μα. Ε, ε, απλά φτιάχνουμε το κεφί μα. Να το κάνουμε δεν μπορούμε. Να το φτιάξουμε μπορούμε. Βλέπω γίνει ότι νούμερα πάλι και να συμφωνήσει λοιπόν, να το χρονών. Η στατιστική υπηρεσία κατά καιρού. Ε, φτιάχνει ορισμένα πράγματα τα οποία εγώ τα έχω έτσι. Τα προσέχω πάρα πάρα πολύ. Η έρευνα οικογένειακών προπολογισμών είναι ένα από αυτά γιατί μας δίνει μια πολύ καλή εικόνα του που βρισκόμαστε και δεν είναι διάσπαρτα νούμερα από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, πρόσκεισε τώρα. Η μέση δαπάνη των οικοκυριών για τις αγορές τους, έτσι, για να ζήσουν τα τρέχοντα. Ήταν το 23 πέρυσι 20.223 ευρώ. 20.000 πες, 1685 το μήνα. Και αυξήθηκε σε πραγματικές τρέχουσες τιμές 5,3 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το 50% ένα στα δύο νοικοκυριά δαπανούν περισσότερα από 1.315 ευρώ το μήνα. Και τα νοικοκυριά που μένουν σε νίκη χρειάζονται το 17% του προϋπολογισμού τους για να το πληρώσουν. Αυτό... Λίγο μου ακούγεται, λέτε. <laughs> ναι, γιατί γι' αυτό το λέω, γιατί ακούγεται λίγο. Τόσο είναι Προφαν... όταν τα πάρει όλα μαζί. Ναι, δηλαδή, άμα βάλει και αυτού που δεν πληρώνουν καθόλου νίκη, α πούμε, μέσα, μπορεί να πάρει το 17%. Όχι, λέμε για αυτού που μένουν κατά, σε κατά, νίκη. Κατάλαβε, μου φαίνεται πάρα πολύ χαμηλό. Ναι, μου φαίνεται χαμηλό, διότι τελικά, ναι, αλλά αυτά πρέπει να βλέπει πάντοτε. Στα νούμερα μένα με έχει μάθει η μακρά εμπειρία μου να βλέπει πάντα την άλλη πλευρά. Γιατί είναι λίγα αυτά, Γιατί αυτοί που πηγαίνουν στον νίκη είναι αυτοί που μπορούν να το πληρώσουν τον νίκη. Άρα είναι ακριβό το νίκη. Για γι' αυτό σου φαίνεται μικρό. Αλλά κοίτα πάνω στον Νίκη να σου πω ένα παράδειγμα που το έχει γράψει 100 φορές ο Ηρακλής θα έχεις πέσει πάνω, έτσι. Που είναι ένας άνθρωπος με πολύ, χαμηλή, πολύ χαμηλό εισόδημα και χρειάζεται τα 400 ευρώ από τα 700 τόσα που παίρνει για το νίκη σε ένα ε, σπίτι στο Μπρα, Μπραχάμι. Μας έχει σκληρή τη φωτογραφία ακόμα, δεν το λες και βίλα, και μας είχε γράψει Καταλαβαίνω αυτό χρειάζομαι για αυτό, αυτό χρειάζομαι για τα φαρμακά ναι, ναι, ναι, μου και για την Προφανώ είναι έτσι. Θέλω να ότι το, το λέω σε ένα παράδειγμα για να απαντήσω, πάω απέναντι σε αυτό που λε: Ότι τον νίκη τον πληρώνουν αυτοί που έχουν. Ναι. Όχι, δεν το πληρώνουν αυτοί που έχουν. Είναι, υπάρχουν είναι, άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν αλλιώ. Δεν έχουν σπίτι, είναι. άρα πρέπει να πάνε στον νίκη. Είναι ανελαστική δαπάνη τον νίκη. Και πολλοί άνθρωποι, δεν είναι ανελαστική για όλου, γιατί παραμένουν οι λιγότεροι στην Ελλάδα να είναι στο νίκη, οι περισσότεροι είναι στο δικό του σπίτι. Είχαμε το μεγαλύτερο πονάζει. ποσοστό ιδιοκατοίκηση τουλάχιστον πριν σκάσει το μνημόνιο. Το οποίο έχει μειωθεί πάρα πολύ κατά 10 και μονάδε. Αφού χάσαν τα σπίτια του πάρα πολλοί άνθρωποι ή όχι... τα πουλήσαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Όχι γι' αυτό. Ε, ποι, τι, όχι γι' αυτό. Δεν, δεν, δεν είναι αυτό ο λόγο που έγινε η αλλαγή. Η αλλαγή είναι ότι σταμάτησαν να αγοράζουν οι άνθρωποι σπίτια διότι σταμάτησαν να υπάρχουν δάνεια και σταμάτησαν να μπορούν να αγοράζουν και σταμάτησαν να μπορούν να εξυπηρετούν το δάνειο. Ε, επειδή έφτασα πολύ κοντά στην τελευταία κατηγορία. Στο να μην μπορεί να εξυπηρετήσει το δάνειό σου, δηλαδή να είσαι σε μία φάση που να πρέπει να αρχίσει να ιεραρχεί τα πράγματα με ένα τελείω διαφορετικό τρόπο, δηλαδή και να μπαίνει, ξέρω εγώ, στη ζυγαριά από εδώ το φροντιστήριο, η τάδε ανάγκη, όποια και αν είναι αυτή για το παιδί σου, και από την άλλη, αν θα εξυπηρετήσει ένα δάνειο σε ένα σπίτι που πίστευε ότι μπορεί να το πληρώνει και πάει λέγοντα, εγώ να σου πω ότι θεωρώ ότι η, η ακρίβεια από μια πλευρά και η μη ανάλογη άνοδο των μισθών έχει οδηγήσει πάρα πολλοί κόσμο σε αδίεξοδο. Σε αδιέξοδο, κανονικό. Ναι, είναι πολύ δύσκολο τα πράγματα, διαφωνώ και αυτό δείχνει εδώ η έρευνα. Όταν δεν κάνεις τη σύγκριση με το πώς ήταν τα πράγματα το 2008, εκεί είναι οι μεγάλε διαφορέ, διότι είμαστε πολύ κάτω από το 8 ακόμη. Ναι, και πολύ δεν κάτω. νομίζω ότι ποτέ θα φτάσουμε κιόλας. Ε, εντάξει, μην είσαι τόσο και εσύ. Είμαι σε... πολύ απεσιόδοξος, μην γιατί θεωρώ ότι και τότε ήμασταν σε μια πλασματική ευημερία, σε, μια φούσκα... σε αυτό το 8 Λέω, πήγαμε πλασματικά. Λοιπόν, η μηνιαία δαπάνη λοιπόν, του καθενός είναι, είπαμε, 1685, το 8 ήταν 2.120. Ε, είναι δε, είναι δε, μεγάλη διαφορά. 15 χρόνια μετά, γιατί είναι 8 με 23, ε, είμαστε πάρα πολύ κάτω. Πώς θα δεις χιλιάδρο. όμως πώς αυξομειώνονται αυτά. Το 2019 είχαμε κάνει ένα σταδιακό προς τα πάνω, στο τέλο του τρίτου μνημονίου, κατά την άποψή μου, ήταν όταν βγήκαμε από το μνημόνιο και είχαμε και. Το 18 τότε... βγήκαμε, ναι. Ναι, αυτό είχαμε... Βγήκαμε από το μνημόνιο. Υπήρχε ούτως ή άλλω ε, άνοδο ε, στο εισόδημα. Πώ το, το λέγαμε τώρα. Κοίτανε, να στο μυαλό μου. Είχαμε αναπτυξιακό ρυθμό. Έτσι. Είχαμε αυτά τα πράγματα τα οποία προφανώ ξεμπούκωσε λίγο το πράγμα. Γι' αυτό, αυτό σου λέω. Λοιπόν, το 2013, να πάρω το 12 όποιο θέλει. Το 13 ήταν. Το, το, ένα από τα δυσκολότερα χρόνια του Μνημονίου. Δυσκολότερο ήταν το 2016. Αλλά το 2013, που ήταν δύσκολο ο σχόλος, ήμασταν στα 1458. Το 2016 που είπα ότι ήταν δυσκολότερο, ήμασταν 1392. Κράτησέ το. 1392. Το 2020, λόγω του COVID, πέσαμε χαμηλότερα. 1331. Να δεις πώς μια κρίση, ξεδεύει, σάμα, κρίση μεγάλη... Ξεδεύσω έτσι Ποιο, μια κρίση μεγάλη, σου αλλάζει εντελώ τα δεδομένα. Αναρωτιέμαι, Μπάμπη, αν αύριο που έχει καλέσει ο Πρωθυπουργό. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό των βουλευτών. Ε, έχει καλέσει του βουλευτέ Νέα Δημοκρατία, με εξαίρεση όσου έχουν κυβερνητική θέση. Καλά, δεν κάλεσε τα μέλη ναι. του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτό τους του βουλευτέ, δηλαδή. Όσου έχουν κυβερνητική θέση δεν του κάλεσε. Καλά έκανε για του ε, κάλεσε. Πολύ σωστά έκανε. Γιατί, γιατί θα ότι... πάνε και θα πούνε οι βουλευτέ, παιδιά, ξέρετε κάτι. Εγώ έχω αυτό το πρόβλημα, σαν και αυτό που περιέγραφε ο Μπάμπης τώρα με τη στατιστική του. Ξέρω ότι η στατιστική στο ραδιόφωνο είναι λίγο δύσκολη, αλλά κρατήστε τα, μην τα πετάτε. Κρατήστε το, ότι από το 8 στο 23 είμαστε ακόμα πάρα πολύ κάτω. Κρατήστε το. Want... Αναρωτιέμαι λοιπόν, αν θα πάνε αύριο να πούνε, ξέρει κάτι, Κυριάκο, εγώ πήρα τον υπουργό τάδε Μπάμπη και δεν μου απάντησε ποτέ. Mm -hmm. Ε, είχα ένα πρόβλημα με το σχολείο Με τη συνένωση των νοσοκομείων Με τη συνένωση των δικαστηρίων Πήρα πήρα πήρα πήρα και πήρα τα... <κυρίζω> να σου πω Γιώργο μου ναι. και, από την, ότι... και από την εμπειρία που είχα εγώ δεν έπαιρνα συχνά Δεν είχα και λόγους Αλλά η εμπειρία δεν είναι ότι δεν απατούν. Η εμπειρία είναι ότι δεν δουλεύει στη Βουλή Η διαδικασία αυτή του ελέγχου των υπουργών Μέσα στη Βουλή Γιατί εκεί πρέπει να δουλέψει το να πα να τον δει έναν υπουργό στο γραφείο του και εσύ ο δημοσιογράφο και εγώ όλα μου τα χρόνια, πήγαινα έβλεπα όταν χρειαζόταν να πάρω κάποια εξήγηση. Δεν ήμουν και πολύ συχνά δεν ήταν από τα πράγματα που συμπαθούσα να κάνω. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι τόσο εκεί. Το πρόβλημα είναι ε, στην νομοθεσία, στη συζήτηση Πρέπει και στον έλεγχο των υπουργών. Ένα λεπτά τη κυβέρνηση. Να συμφωνήσω μαζί σου ότι είναι και εκεί και αλλού έχει και την εμπειρία εγώ δεν την έχω. Αλλά από το ρεπορτά μου τέλο πάντων και okay, νομίζω ότι. Έχει μία ξεχωριστία. Το ρεπορτάζει θεία. να ρεπορτάζει. Ε, σε παραστώ, Όταν δηλαδή. ο άλλο σου λέει ας πούμε ότι δεν μπορώ να, θέλω να κάνω κάτι για τον τόπο μου και δεν φτάνω. Δηλαδή να είσαι βουλευτής και να μην μπορείς να μιλήσεις από τον Υπουργό. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, Κάπου δεν, νομίζω, έχουν ότι, δεν και... νομίζω ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις και, και ότι μάθαίνω... αυτό το κάνει. Και Το πρόβλημα, <χεχε> μου επιτρέπει να σου πω πάλι. ,τι θες. Το πρόβλημα είναι ότι... Δεν είναι ότι δεν θα φτάσουνε, είναι ότι από εκεί πέρα δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, εγώ μαθαίνω απλώς ότι στον πιθανότατο ανασχηματισμό που θα γίνει με το γύρισμα της χρονιάς, μερικοί που έχουν κλειδώσει τις καρέκλες και νομίζουν ότι τους ανήκουν, θα τις χάσουν. Αλλά αυτό θα σας έλεγα να, ούτε να το κρατήστε, να το πετάξετε. Να το βάλετε στο πίσω μέρο του μυαλού σας. Φύγαμε για το τελευταίο, Γεωργο. Δεκατέσσερα χρόνια, πριν από δεκατέσσερα χρόνια, έφυγε η δούκη σαν του λαϊκού μα τραγουδίου. Πού θα βρει άγκρη να σταθεί, και που φωτιά να ζεσταθεί. Ποιο θα σου πλύνει, την πληγή καρδιά μου. Πόρτα που θα βρει ανοιχτή, και ποιος διάβατης θα σταθεί, γλυκό του λόγο να σου πει, καρδιά μου. Ποπάς χωρίς αγάπη, στη νύχτα στη βρόχη, Το δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μονάχη. Αγάπη, στη, νύχτα, στη βρόχη Σε λίγη ώρα θα είναι μαζί σας ο Νίκος Χατζηνικολάου Σε λίγη ώρα εμείς δεν θα είμαστε πια μαζί σας Και θα κάνουμε και τις εργασίες της οικογενειακής της ημέρας Έτσι δεν πάνε τα πράγματα Έτσι δεν πάνε τα πράγματα Πρώτα ο Θεός να είμαστε από το πρωί στις τελευταία μας φράση ήταν νησμένη από τον James Δίν Που και αυτός έφυγε μια σήμερα Το σύμβολο της αιώνιας <ελίδι> επανάστασης ίσως, Και χωρίς αιτιά Κάνε όνειρα σαν να πρόκειται να ζήσεις για πάντα Ζήσε σαν να πρόκειται να πεθάνεις σήμερα Καρδιά <ελίδι> μου Κι ούτε ένα χέρι βρεθεί Πολιτικό να σε δεχτεί, ρόδα που θα'χεις μαραθεί, καρδιά μου mm -hmm. Που πας αγάπη, στη νύχτα, στη βροχή mm -hmm. το δρόμο θα τον χάσεις, mm -hmm. μου μονάχα. Που πα χωρί αγάπη στη νύχτα, στη βροχή. Το δρόμο θα τον χάσει, Καρδιά μου να